Μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή ΑΕ. Μουσική Έως τις 2.30 μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, RTFM 906, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα στα μικρόφωνα. Και φυσικά εκπέμπουμε και μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής, εκπομπή αε.gr, ε, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, για αυτούς που δεν μπορούν να μας ακούσουν αυτή την ώρα, είτε γιατί είναι στη δουλειά, είτε ε, είναι απασχολημένοι με κάποιο άλλο τρόπο, μπορούν να μπαίνουν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας στο αρχείο των εκπομπών να ακούν την εκπομπή που επιθυμούν. Επικοινωνείτε μαζί μας όπως πάντα μέσω του, του SMS, μέσω SMS στο 54344 γράφετε επαμ, και το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344 ή μέσω email εκπομπή αε, παπάκι gmail .com. Και μα στηρίζετε και σας ευχαριστούμε όσοι επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της εκπομπής μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να στηρίξετε αυτή την εκπομπή να παραμείνετε τζιανά, ελεύθεροι, ανεξάρτητοι γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει αυτή η εκπομπή θα έχετε διαπιστώσει από το περισσότερο ότι όταν δεν έχει την ανεξαρτησία που θέλει τότε σιωπά πρότιμα να αποχωρήσει και επειδή λοιπόν για να είμαστε ανεξάρτητοι δεν έχουμε χορηγούς, χορηγεί είστε εσείς, τη δύναμη μας τη δίνετε όλοι εσείς που μας ακούτε και μα μας έχετε αγκαλιάσει. Ο έμπρακτος τρόπος στην ιστοσελίδα εκπομπή αε.gr για την υποστήριξή σας. Λοιπόν, ήταν ένα Σαββατοκύριακο χορταστικό, είχε από όλα, ε, Είχε τον εορτασμό της 28 8η Οκτωβρίου, αλλά εμένα μου θύμισε μια ταινία που είδα πριν από λίγο και αλλά είναι μια παλιά ταινία, είναι του 2002, δεν κάνω λάθος, και ο τίτλος της είναι «Ματωμένη Κυριακή». Να εξηγούμε, «Ματωμένη Κυριακή» είναι μια πραγματικότητα. Ε, αφορά μια πορεία που έγινε στην Ιρλανδία το 1972. Με 13 νεκρούς και 14 τραυματίε. Μια πορεία ειρηνική Ήταν μια πορεία που στόχο είχε Να διαμαρτυρηθεί όλος αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε Σε ένα νόμο που είχαν βγάλει τότε οι κατακτητές Ότι όποιος θεωρεί το από το σύστημα ένοχος για κάτι Θα μπορούσε να φυλακίζεται χωρίς δίκη Οπότε λοιπόν κατέβηκαν οι πολίτες ειρηνικά να διαμαρτυρηθούν Και η κυβέρνηση τι έκανε Έστειλε το στρατό Έστειλε τους καταδρομείς για να διαφυλάξουν την, ε, την πορεία ώστε να μην γίνουν κάποια έκτροπα. Μουσική το αποτέλεσμα ήταν οι 13 νεκροί. Μουσική Όποιος δεν την έχει δει αυτήν την ταινία, ε, επειδή και σαν ταινία είναι γροθιά στο στομάχι, ασπάγνα τη δει, ματωμένη, Κυριακή λέγεται. Ε, αυτό θα μπορούσε να συμβεί, Νομίζω το κίνδυνο η Δημήτρη. Όχι, θα μπορούσε να συμβεί Στην 22 Οκτωβρίου Εγώ νομίζω ότι σε σημαντικό βαθμό Ο κόσμος δεν κατέβηκε mm -hmm. ε, Στην Θεσσαλονίκη Κατά κύριο λόγο για, την, για να τιμήσει τη δική του επέτειο mm -hmm. Δεν είναι ούτε του παπούλια Ούτε του πολιτικού προσωπικού Ούτε κανένας είναι του λαού η επέτειο Γιατί αυτός με το δικό του αίμα Έδωσε τον είναι αγώνα, αγώνα. ενάντια στον ιταλικό φασισμό Πάνω στα λομβανικά Και τι βρήκε Βρήκε το στρατό να τον περιμένει. Νομίζω ότι από την 28η Οκτωβρίου γυρίζουμε σελίδα. Η Ελλάδα μπαίνει πλέον σε ευθεία σύγκουρση με τοπική, mm -hmm. όπου πλέον ε, έχει απέναντί και το στάτο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Περάσαμε πια αυτό το, ε, το φράγμα. Και ε, ε, να υπήρχαν, υπήρχαν οι διαβεβαιώσεις των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Σε παλαιότερες στιγμές έτσι λόγω της κρίση ότι είχε ανοίξει η συζήτηση αν ο στρατό θα κατέβει ποτέ για να καταστήλει διάφορες πορείες του κόσμου Υπήρχε λοιπόν διαβεβαίωση ότι ο στρατός δεν έχει αυτό το ρόλο ε, δυστυχώς, Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ναι, Δυστυχώ. Αλλά... Δυστυχώς, δυστυχώς διαψεύθηκαν τα πράγματα Για πρώτη φορά ο στρατός παραβιάζει τόσο πρόστιχα τον συνταγματικά καθορισμένο του ρόλο δηλαδή την Εθνική άμυνα. Αξιωματικοί από τη Θράκη Αλλά και από την Παραμεθόριο ε, Μας ενημέρωναν ότι αποψίλωναν Μονάδες προκαλύψεως Μέχρι και μονάδες προκαλύψεως Προκειμένου να τους κατεβάσουν κάτω Για να το παίξουν προσωπική φρουρά Του χούφταλου που λέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ή που φέρεται σαν τέτοιο. Mm -hmm. Ντροπή στους διοικητές που δέχτηκαν Να εκτελέσουν τέτοια διαταγή Επίορκη οι αρχηγοί του γέθα και του ΑΓΕΣ που δέχτηκαν τέτοια πολιτική εντολή και την εκτέλεσαν που θα έπρεπε να είναι μου να στάθουν απέναντι βέβαια, τουλάχιστον δεν είχαν το ύψο των προκατόχων τους που δεν δέχτηκαν να εκτελέσουν τέτοιε διαταγές να εμπλακεί δηλαδή ο στρατός σε, σε όλο χωροφυλακίστικο και μάλιστα κατοχικού τύπου ο κ. Κωνσταράκος οφείλει, οφείλει να παρετηθεί αφ, αυτή τη στιγμή και αν δεν παρετηθεί είναι θεωρείται επίορκος από αυτή τη στιγμή λοιπόν διότι ορκίστηκε στο σύνταγμα και στου νόμους όχι στον πολιτικό του προϊστάμενο και αν αισθάνεται δημόσιος υπάλληλος τουλάχιστον να μην φορά το εθνόσιμο εφόσον δεν μπορεί να το τιμήσει έτσι λοιπόν από ό,τι φαίνεται η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων αλώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής και θέλει να φέρει αντιμέτωπο το στρατό τη ενόπλες δυνάμεις με το λαό, με το λαό. Ο λαό απέφυγε να κατέβει, γιατί ήξερε πολύ καλά ότι αν κατέβαινε θα ερχότανε αντιμέτωπο. Υπάρχουν δε πληροφορίε που έρχονται από τι μονάδε ναι. ότι η επιλογή έγινε από, με συγκεκριμένο προσωπικό για φρουρά, που τυχαίνει τελείω τυχαία, τυχαία να έχει ψηφίσει και χρυσή αυγή το συγκεκριμένο προσωπικό. Ούτε έφεδροι, ούτε επαγγελματίε στρατιωτικοί. αλλά Άρα. συγκεκριμένο προσωπικό περιορισμένη θητεία, χαμηλό βαθμό το οποίο έχει αλωθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Χρυσή Αυγή, ώστε να, είναι αδι... να δράσει αδίσταχτα ενάντια στον... στον εχθρό λαό, όταν του δοθεί και αν του δινόταν η εντολή. Λοιπόν, πάμε ολοταχώς σε συγκρούς και εμφύλιο, αυτό είναι σαφές. Έχει πάρει την απόφαση του το πολιτικό σύστημα, δυστυχώς μαζί του πηγαίνει και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Λοιπόν, και μπαίνει ένα ζήτημα, και η δικαστική εξουσία μέχρι να σύνολο. Καλά, σύμβε. εντάξει, έτσι αλλιώς εμπούλη ε, ναι, ναι, αυτό φοράει ένα άλλο και φάλλα, θα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, Πάνω... ε, βέβαιος, δεν περιμέναμε τίποτα καμία καλύτερη συμπεριφορά από τον κύριο Παπούλια, έτσι. Το μόνο που είπε, λέει, πρέπει να βγούμε γρήγορα από την κρίση, καθότι, ναι. ξέρετε, μπήκαμε και τώρα θα βγούμε, ξέρετε, με, με, με τροχάδιν. Με βήμα, ξέρετε, γρήγορο, διότι δεν μπορούμε να μείνουμε. Στην mm. λοιπόν, κρίση σα, παρακαλώ, κάλτε βέβαια επέξοδο. Είναι, είναι, είναι σκοτεινά εδώ θα και δεν μπορούμε. Θα σου πω στη συνέχεια για τον κύριο Παπουλία. αυτό. Και μετά λέει, δεν μπορεί, δεν, διότι δεν μπορεί να ζητάς περισσότερο από το λαό που τα έχει δώσει όλα. Τι μου λέτε κύριε Παπουλία, μήπω τα κρύψατε κιόλα, όπω πέρυσι, που σα λέγανε προδότη, τα θυμόσαστε αυτά. Φροντίστε να ταξιδέψετε ισχύριο το ταχύτερο δυνατό πριν ο λαό πάρει στα χέρια του τη χώρα του. Διότι θα καθίσετε εδώ στο εδώλιο του κατηγορουμένου, αυτό είναι σίγουρο. Και δεν πρόκειται να σας λυπηθεί κανένας, γιατί αυτή τη στιγμή έχει το οδηγήσει ένα ολόκληρο ο κόσμος τον αφανισμό. Ε, Δημήτρη, υπάρχει το εξής, έτσι, ε, που το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Το σύστημα αυτό το πολιτικό καταραίει, το ζήτημα είναι όμως ότι δεν καταραίει μόνο του, παίρνει και τη δημοκρατία μαζί. Και αυτό είναι το πιο επίφοβο από όλα. Διότι αν αυτοί φύγουν ή περάσουν από δικαστήρια ή δεν ξέρω εγώ τι, πολύ καλά το θέμα είναι τι θα αφήσουν πίσω τους στη διάρκεια αυτή που προσπαθούν να ανταδώσουν όλα και να αλλώσουν τα πάντα. Λοιπόν, το χειρότερο λοιπόν από όλα που μπορεί να συμβεί είναι αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή. Είναι η πλήρης διάλυση Όποιου και τελευταίου ψήφματο δημοκρατία έχει μείνει στη χώρα. Ακριβώς. Τελικά αυτό είναι ο ρόλο τη μεταφορά τη αερομεταφερόμενη μεναρχία. Αρδινάμει από τι αερομεταφερόμενε μεναρχίε που ήταν από το Στοκυλκή, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και ήταν η έδρα τη που την έχουν κατεβάσει στο Γενικό Επιτελείο. Για να τη χρησιμοποιήσουν στο λαό. Ε, από ό,τι αποδεικνύεται, ναι. Και δεν μου λέτε ρε παιδιά τώρα να το κάνουμε έτσι και εδώ αυτά τα πράγματα Και λοιπόν, συγγνώμη, καταρχήν οι διοικητές γιατί αποδέχτηκαν τόσο μια τέτοια παράνομη εντολή Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο είναι ερώτημα Είναι ένα ζήτημα δηλαδή, είναι ένα ζήτημα Τόσο πλέον η δημοσιοπαλληλή κοινωτροπία έχει καταβάλει αυτό που φοράει εθνόσιμο Εάν ρε φίλε δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτό που ψήνει σουβλάκια Πήγαινε ψήσετε σουβλάκια, παρετήσου, σηκ το, το ωραίο ξέρει ότι είναι ότι η κυβέρνηση και δεν προσπάθησε υποτή... να την κρύψει αυτή την εμπλοκή του στην Ευρωπαϊκή Ναι, Αυτή υποτίθεται ότι ήταν, είναι η άμυνά μα απέναντι σε εξωτερική απολύγια δηλαδή, για γέλια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, Α, αυτό για την άμυνά μα και ναι. την εξωτερική μα πολιτική θα την αναλύσουμε μετά τη μία και μισή που θα έχουμε έναν καλεσμένο που πολλά χρόνια κάνει διπλωματικό Σωστό. ρεπορτάζ και έχει βγάλει ένα καταπληκτικό βιβλίο. Mm. Λοιπόν, με το Δημήτρη το Μιλάκα θα τον έχουμε μετά και τι και ε, για να σχολιάσουμε κάποια πράγματα και, τα οποία είναι και πολύ επίκαιρα ε, είναι, έχει γράψει στο βιβλίο η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου να το όπου... πούμε κιόλας ότι αυτή τη φορά α, αυτή τη βδομάδα ναι. ε, δίνουμε για όποιον ε, στείλει μήνυμα Λοιπόν, μέσω μηνύματο πάλι θα γίνει η κλήρωση. Mm -hmm. Άρα από σήμερα ως την Παρασκευή θα Ακριβώς. είναι. Λοιπόν, από σήμερα ω και την Παρασκευή μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση για πέντε αντίτυπα του βιβλίου του Δημήτρη Μιλάκα, Η Απόρριτη Ιστορία του Αιγαίου. Θα σα πούμε τι αφορά αυτό το βιβλίο. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, έτσι, με ντοκουμέντα μέσα και στοιχεία. Ο Δημήτρη Μιλάκας, εντάξει, είναι ένα δημοσιογράφος που τουλάχιστον 20 χρόνια καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ. Είναι και αυτό εκδόση ποντίκη. Είναι εκδόση ποντίκη. Λοιπόν, όποιος θέλει να συμμετάσχει λοιπόν, στην κλήρωση για το βιβλίο, πέντε τα αντίτυπα, την Έχει παρασκευή συμβα... κλήρωση, Έχει, ναι. να πούμε ότι γράφει επαμ κενό τη λέξη βιβλίο και το όνομά του, το 54-344. Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν είναι ένα γενικά ένα βιβλίο σαν όλα τα άλλα που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά. Στηρίζει τη μυστική ηλιογραφία τη ναι. Οσυχων για τα Πετρέλα, το φυσικό αέριο και την ελληνική ΑΟΣ. Πρόκειται για το τα οποία υπεξέρεσε ένα πατριώτη ο οποίο το πλήρωσε με. Με, αρκετές, με αρκετά χρόνια από τη ζωή του Α, σε, φυλα... σε φυλάκηση χάρη στην ελληνική πολιτική ηγεσία η οποία το διαφύλαξε σαν κόριο φθαλμού αν δεν τον πρόδωσε δηλαδή η ίδια λοιπόν ε, αυτήν την μυστική ελληλογραφία των πρεσβιών με το State Department στην Ουάσχητον παρουσιάζει. Την αποκαλύπτει και αποκαλύπτονται πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με τον ορεινό ναι, πλούτο. Έχει, πλούτο έχει σημασία της γιατί πρόκειται το... <σχελίδι> για ντοκουμέντα και ο τρόπο δηλαδή Ακριβώς. που πραγματικά ενορχιστρώνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε την ελληνοτουρκική διένεξη <σχελίδι> για το Αιγαίο. <σχελίδι> και την ενορχιστρώνουν από πολύ που βεβαίω παλιά αυτό το γνωρίζουμε αλλά πώ αυτό το πράγμα κλιμακώνεται την τελευταία δεκαετία κυρίω το 1990. Και έχει σημασία να τα γνωρίζουμε επακριβώ. Γιατί συνήθω γύρω από όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει μια τεράστια, μια τεράστια μυθολογία θα τα συζητήσουμε άλλωστε. Ναι, θα τα συζητήσουμε Ξηγορα, με αναλυτικά με το, με, με το Δημήτρη νομίζω θα τα συζητήσουμε Νομίζω αναλυτικά. ότι είναι από τα βιβλία που αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς για να καταλάβει τουλάχιστον τα γεωστατηγικά ζητήματα της περιοχής uh -huh. και να μην μπλέκεται με γεωπολιτικές θεωρίες για αγρίους που διατυπώνονται εκατέρωθεν ε, ε, ε, ε, του πολιτικού φάσματος και είναι και ιδιαίτερα επίκαιρα. Ναι. Θα καταλάβουμε πολλά, από, το γιατί πολλά είναι από τα θέματα που συμβαίνουν και εξελίσσονται τώρα, έτσι. Που πολλές φορές λέμε γιατί τώρα, τι συμβαίνει, οι και θα τα δούμε πως κάποια πράγματα έχουν δρομολογηθεί πολύ νερίτερα από ό,τι εμείς έχουμε αντιληφθεί, ας πούμε. Είναι πίσω κάποιε δεκαετίε για να φτάσουμε στο σήμερα. Λοιπόν, ε, εδώ αναρωτιούνται κάποιοι είναι φίλη, όντω υπήρχε όσοι είδατε μόνο την μαγική εικόνα της παρέλασης χθες <laughs> ξέρεις τη μετάδοση, την κλασική μετάδοση της παρέλασης, φυσικά δεν είδατε το στρατό, εννοείται, είδατε μόνο το στρατό που ήταν στην παρέλαση <laughs> που Λοιπόν, ε, ο, οπότε είναι λογικό να μην το γνωρίζετε ε, Επίσης ε, πολλά κανάλια, οι ε, ραδιόφωνα σήμερα ασχολούνται με άλλα πράγματα δεν ασχολούνται με το στρατό που βγήκε στο δρόμο και βεβαίως ήταν οπλισμένο, Δεν ήταν απλά προσωπικό το οποίο Ήταν με τα όπα προς τον κόσμο Ακριβώς Και βεβαίως οι επίορκοι του γενικού επιτελείου Είχαν το θράσος κιόλα να πούν Ότι ήταν άσφαιρα Ακόμα πιο επικίνδυνο, Ακόμη πιο επικίνδυνο Για να δημιουργηθεί επεισόδιο Ώστε μετά να γίνει το... Αυτό το, α... το αμέσω επόμενο ε... Αναμενόμενο α, βήμα Κάποιοι σχεδιάζουν Τη σφαγή του λαού έτσι, με ένοπλο τρόπο mm -hmm. και με την άμεση μπλοκή των ενόπλων δυνάμεων καθότι οι περτοριανοί δεν τους αρκούν φαίνεται για να καταστέλουν το λαό. Λοιπόν, να το έχουν καλά στο μυαλό τους, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Όσοι από εσάς είσαστε αρκούντος επίορκοι και έχετε αποφασίσει να υπηρετήσετε ξένες δυνάμεις, δεν θα σας δώσει ούτε η στολή, ούτε το εθνόσιμο που προδίδεται. Mm -hmm. αυτή τη φορά δεν θα, τε, δεν θα είναι έτσι απλά τα πράγματα και το λέμε φωναχτά δυνάτα γιατί ξέρουμε και τότε ένα λαγμό και, το, και την πίκρα που δέχτηκαν Έλληνες στρατιωτικοί που ατιμώθηκαν με αυτόν τον τρόπο mm -hmm. γι' αυτό άλλωστε δεν επιλέχτηκαν ούτε έφεδροι για αυτή την αποστολή ούτε επαγγελματίε αξιωματικοί στελέχοι δηλαδή των ενοπλών δυνάμεων για αυτή την αποστολή γνωρίζοντας πολύ καλά η επιορκή του Γενικού Επιτελείου ότι με αυτούς δεν θα τα βγάζανε καλά πέρα, ενδεχομένως να νιώθουν την αποστολή ή να κάνουν άλλα πράγματα. Δηλαδή να κάνουν διαδήλωση οι ίδιοι. Λοιπόν, σύσμα. φοβούμενοι λοιπόν πήραν επιλεγμένα άτομα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν να γίνουν από την εποχή τη χούντα. Εντάξει, μόνο που είμαστε χειρότερα από Χούντα σήμερα. Και δυστυχώς κάποιοι εξωθούν τα πράγματα. Το φωνάζαμε από την αρχή. Προσέξτε, κάντε, δείξτε, οτιδήποτε. Αλλά το πάνε το σκηνή να το κόψουν. Mm -hmm. Λοιπόν, προσέξτε κύριοι. Προσέξτε κύριοι. Γιατί το να κόψει το σκηνή δεν έχει επιστροφή. Όχι. Νομίζω ότι ήδη με αυτά που συνέβησαν ε, μέσα σε δύο μέρες αυτό το Σαββατοκύριακο οδεύουμε προς αυτή την κατάσταση έτσι, και βεβαίως δηλαδή. είδαμε και το, προ, το φαινόμενο μετά από αυτά ναι. έτσι είδαμε και το φαινόμενο στην Πάτρα που βρισκόμουν όπου πραγματικά οι παραβρισκόμενοι κράζανε κυριολεκτικά κράζανε mm -hmm. έτσι τα τμήματα του ελληνικού στρατού που μπορούσαν στην παρελάση τα γιουχάιζαν τα εκεί καταντήσανε Μπράβο σα κύριοι του Γενικού Επιτελείου. Γιατί εγώ δεν μιλάω τώρα βέβαια για του υπουργού και τα ρέστα. Είναι γνωστοί τι είναι, ποιου υπηρετούν, ποια συμφέροντα και πόσο δοσίλο είναι Εγώ μιλάω σε αυτού που φοράνε στολή. Όπου πάμε σε ένα λαό που δεν μπορεί να κουμπίσει ούτε στην πολιτική, ούτε στη δικαιοσύνη, ούτε στο στρατό, το εννοώ με την έννοια την ουσιαστική όταν λέω να κουμπίσει στο στρατό, ούτε στην ενημέρωση. Α μην, έτσι, η ενημέρωση που κάτι αποκαλύπτει διώκεται. Το, το ζήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Α πούμε, μερικέ φορέ αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, πόσε εισαπείλα, πόσο έχει προχωρήσει στο μεδούλι όλων των θεσμών ή αν θέλετε τη προσωπικότητα του καθενό που υποτίθεται που υποτίθε, που υποτίθε ότι υπερασπίζεται η ΕΑ και όσοι κολοκύθια υπερασπίζεται, τέλο πάντων. Αλλά λέμε, το μισθουλάκου το υπερασπίζεται, έτσι, mm -hmm. και του πολιτικού προϊσταμένου που τον διώρισαν εκεί πέρα. Τίποτα άλλο δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Προδίνει τη στολή που φοράει και δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται. Ε, Δημήτρη, το έχεις ξαναπεί, το έχουμε στηρίξει σε αυτή την εκπομπή. Όσο πιστεύουμε ότι το πρόβλημα που ζούμε είναι τα 200 ευρώ ή τα 100, τα 300, τα όσο ο καθένας το έχουν μειωθεί σαν εισόδημα το μήνα, ότι αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό έχει να αντιμετωπίσει, εκεί χάνεται το παιχνίδι και δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ περισσότερα και για να πω σε όποιον δεν το έχει πάρει πραγματικά ότι πρέπει να το έχει επειδή είναι και σήμερα το χωνί στα, στα περίπτερα αν δεν κάνω λάθος, ναι. πρέπει να το πάρουν γιατί έχεις κάνει ανάλυση αυτού που εμείς αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το non-paper του Υπουργείου Οικονομικών ναι. της Γερμανίας όπου εκεί τα λέει όλα τα λες όλα και αυτό πρέπει να το πάρουν όλοι συμφωνούν, διαφωνούν, δεν έχει σημασία όλοι για να ναι. το μελετήσουν, να το διαβάσουν ναι. και έχεις να δίκιο. καταλάβουν έχεις δίκιο, με μια Έτσι. διαφορά, υπάρχει και μια, και μια εξέλιξη εγώ θυμάσαι που έλεγα ότι μπορεί ο ελληνικό λαός να μην ξέρει mm -hmm. τι συζητάει και τι έχουν υπογράψει οι ναι. εκπροσωπή του, ναι. αλλά ο διεθνή τύπος έχει δημοσιοποιήσει τη συμφωνία τη Τροϊκά. Τότε... Και το έβγαλε Έ, τον Τζορ Σπίγκελ. Έβγαλε νέα, κομμάτι το Λοιπόν, σωστά. το ξαναλέω. Ε, είναι όλα μέσα αυτά, αυτά που έχουν υπογράψει. Υπάρχει μια κρεμότητα για ένα 20% το οποίο είναι αστιότητες. Mm -hmm. Έχουν υπογράψει τα πάντα με και την παραχώρηση των περιφερειών, την προσάρτηση των περιφερειών από, από τι ομοσπονδιακέ επιμέρου ενότητε τη γερμανική του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κράτου. Προφανώ ο κύριο Κοσταράκο και οι άλλοι επιτελεί του ελληνικού στρατού mm -hmm. θα το παίζουν μισθοφόροι των Γερμανών για να φυλάνε τι εκχωρίε και τι προσαρτήσει με δυνάμεις του ελληνικού στρατού. Ε, Προφανώ. Πρόβα κάνουν τώρα. Ε, ε, εγώ είπα, είναι πολύ σημαντικό. Ε, νομίζω mm -hmm. ότι και σήμερα στην εκπομπή που έχουμε στο ε, Χωρί Εφ. Και, FM... και με συγχωρεί δηλαδή γιατί mm -hmm. ναι. έχω εκνευρεστεί. Ξέρω γιατί από την εποχή που ήταν υπουργό άμυνα ο Μεϊμαράκη. Mm -hmm. Και ζήτησε από, το τότε, από τον τότε Άγιε θά να επέμβει ο στρατό την εποχή που η νεολαία, η μαθητιώσα νεολαία και καλά έκανε, ξεσηκωνόταν για την δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Και το παρακράτος έκαιγε την Αθήνα και λαηλατούσε για να μαυρώσει την κινητοποίηση και την εξέγερση της νεολαία, mm -hmm. εντάξει. Τότε ο Μαϊμαράκη έτσι το χαρακτηρίζει, ε, φασίσταση ήταν από, από γεννή σημείου του, αυτό το υπηρέτησε πάντα σαν ιδεολογία, καλούσε το στρατό να κατέβει κάτω. Προ τιμήν του τότε, ο τότε Αιγέθα είπε ότι ο στρατό δεν έχει καμία δουλειά στην εμπλοκή τη καταστολής ή οποιοδήποτε λόγο να, να φρονεί πολιτικά πολιτικούς στόχους. Η μοναδική του πολιτικα πολιτικου ήταν η εθνική άμυνα. Του τύχει στη θέση, αλλά ρε μου τουλάχιστον. Είχε, είχε την το, το αξιοπρέπεια να, να ειστερίχνει στο τα... και το εθνό που φορούσε. Φαντάσου εχθέ ε, να είχαν το ίδιο σθένο οι αρχηγοί των ενόπλων Δυνάμα. Και να έβγαιναν όλοι μαζί, έτσι. Και να, να έλεγαν όχι. Και να λέγανε το όχι, πραγματικά, το... να το Να θυμίσουν το, το, το όχι. Και να μην, και να μην γίνει τίποτα. Ποιο θα του έκανε τι. Ε, Ποιο θα του έκανε τι. Τι είναι δημόσιο πάλι τη ΚΕΡΑ. Κλητήρε είναι. Προφανώ είναι κλητήρε. Και μενοτροπία κλητήρα. Yes, men. Τέτοιους βγάζουν οι, οι, οι σχολές εξωματικών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Τέτοιους και αυτοί είναι η την Δυνάμενα της χώρας. Να γελάσουμε Να γελάσουμε Λοιπόν είναι... και να το πούμε παρακάτω Το 120 παράγραφος 4 που είναι το μοναδικό αποκούμπι πλέον που έχει ναι. μείνει για τον Ελληνά πολίτη σήμερα ε, από το Σύνταγμα όλα τα άλλα έχουν παραβιαστεί έχουν πεταξει τα σκουπίδια mm -hmm. έχει γίνει παλιό χαρτο το Σύνταγμα ακόμη και αυτό έτσι, τα ελάχιστα που αναγνωρίζει τον ελληνικό λαό, αν τα αναγνωρίζει, το 120 παράγραφο 4 αφορά και του ένστολους πολίτε. Δεν κάνει διαχωρισμό. Ο πατριωτισμό των Ελλήνων, λέει. Δεν αναφέρεται... Εκτό κι αν οι ένστολοι δεν είναι Έλληνε. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Είναι τόσο ποτισμένοι οι ανατοικοί, είναι τόσο ποτισμένοι από την ιδεολογία του δοσολυγισμού που δεν είναι Έλληνε. Είναι και αυτό το ενδεχόμενο. Για αυτό το είδαμε αυτό το φαινόμενο. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα ειλικρινά, ενώ ήξερα, είχα πληροφορίε, με είχα θα ειδοποιήσει συμβεί θα συμβεί αυτό το πράγμα, ότι το μελετή, τουλάχιστον έλεγα ότι αυτή η ηγεσία ναι. θα, τουλά, θα τιμήσει αυτό που φοράει, ή να τον, μην το πει το προδώσει έλεγα ο κ. Βασταράκο έκανε, έκανε το, α, το, το, το, το, το, α, το αδιανόητο. Ήρθε αντιμέτωπο με απεργού, που αν το έκανε διοικητή λόχου, έτσι, θα τον είχαν ξυλώσει αυτοσυγκνή. Αν ερχόταν να αντιμετωπίσει με πολίτε, σε οποιοδήποτε θέμα. θα τον είχαν ξυλώσει από στιγμή. Έτσι. Και άσε που θα αντιμετώπισε ζήτημα απόταξη. Και το κάνω αγιεθά. Αυτό πράγμα. Ήρθε αντιμέτωπο με απεργού. Για να βγάλει Θυμόμαστε το είναι στο αφήνει. Και πίσω του κρυβόταν υφυπουργή, Γραμμα... γενική γραμματή και υπουργό. Μπράβο του. Άρα δεν μα παραξενεύει και το... η, συνέχεια... Ε, έλεγα, εντάξει, είναι... η συνέχεια του. Η συνέχεια του είναι, είναι λόγω... φυσική εξέλιξη. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Στην επιστροφή μα θα έχουμε τον Δημήτρη Μιλάκα, τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μιλάκα. Θα μιλήσουμε με αφορμή το βιβλίο του Η Απόρρητη Ιστορία του Αιγαίου, για το οποίο επαναλαμβάνω ότι θα δώσουμε πέντε αντίτυπα του βιβλίου αυτού εκδόσει και Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Συμμετέχετε με το γνωστό τρόπο γράφεται επαμ κενό τη λέξη βιβλίο και το όνομά σα και αποστολή στο 543 Οπότε στην επιστροφή θα μιλήσουμε για το πολύ ενδιαφέρον αυτό βιβλίο και τις αφορμές που μας δίνει για πολλά ζητήματα. Να πω, όπως με ενημερώνουν εδώ οι φίλοι, ότι από σήμερα η εκπομπή ΑΕ μεταδίδεται και στην ΠΙΕΡΙΑ από το ράδιο ενημέρωση 90,2 κάθε ε... απόγευμα στι 7 και ελπίζουμε ε. εντός της εβδομάδας και στην Πάτρα από το Ραδιο ΓΑΜΑ Ωραία, οπότε σας ευχαριστούμε ε, όποιο... ε, έχουμε ξαναπεί ότι να μας στέλνετε email για να μας ενημερώνετε ώστε να μπορούμε και εμεί να ανακοινώνουμε ε, όπου γίνεται ανα... αναμετάδοση Λοιπόν, παίρνουμε μια ανάσα και επιστροφή σε λίγο Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ υπό τους ήχους του ήχου του Κεμάλ. Ένα αγαπημένο τραγούδι. Δεν ξέρω, αλλά σήμερα θέλαμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Είναι αυτό το, τραγούδι, αυτό το, το μια... τραγούδι, να σου πω μια μικρή ιστορία. Τώρα να ναι. συνδέσει με μια φράση που είπε ο Σεραμίμ Βιντανίδη ναι. ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ ο κόσμο. Είναι λάθο ανάγνωση του τραγούδιου του, του, του Κεμάλ. Βεβαίω. <laughs> και εντάξει, αυτοί που τα έχουν φτιάξει <laughs> με το καθεστώ και τα έχουν στήσει πισινώ το καθεστώ. Όπω ο κ. Φιντανίδης για χρόνια και χρόνια. Mm. Αλλά να, ξε... να ξεκαθαρίσουμε κάτι, χωρί και μάλλον δεν θα είχαμε πρόοδο αυτή τη ζωή. Σωστά. Και αυτό Έστω θέλει να δείξει αν... ο Νίκο Γκάτσο μέσα σε σα... σπ... αυτό... Δεν θα μπορούσε να γράψει καταρχήν ο Γκάτσος ότι ο, ο κόσμο δεν θα αλλάξει ποτέ. Ά... Λίγα, λίγα τραγούδια να ξέρει, δεν χρειάζεται να ξέρει λίγα... όλα. Θα έρθω να δω στον εαυτό μου στην πρώτη ευκαιρία στόχους. δημόσια να τον ξεπροστιάσω. Ε... Για αυτό... Γιατί αυτό το είχε αφιερώσει το βασίλειο του Mm. σε μια εκπομπή τηλεοπτική, λέγοντας το ότι άδικα πέθανε με τι ιδέε για τις οποίες υποστήριζε, μέχρι δεν... το τέλος, γιατί ο το κόσμος δεν αλλάζει. Μάλιστα. Είναι πρόστιχο για έναν άνθρωπο εκ, εκλυπώντα, όπως ήταν ο Βασίλης Αλαφαηλίδης τότε, που πέθανε για τι ιδέε του μέχρι τέλου. τέλος. Και για σκρασίουσα. πόσο ακόμα ανθρώπους οι οποίοι έχουν πεθάνει για τι ιδέε τους. Να βρίσκονται, να βρίσκονται Μάλιστα, τα υπουλημένοι και να σου λένε μετά από πάνω από τον τάφο σου ότι δεν mm -hmm. αλλάζει, και ότι είναι ταλμάετος ο αγώνας. Ο αγώνας δεν είναι ποτέ μάταιος. Φωστά. Έστω και αν στοιχείσει τη ζωή σου. Και είπαμε καλύτερα ένας ο αγώνας αν υπάρχει παρά μια μάταιη ζωή. Ακριβώς. Yes. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ε, όπως σας υποσχεθήκαμε, έχουμε τον Δημήτρη Μιλάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να συζητήσουμε με αφορμή αυτό το... Καταπληκτικό βιβλίο που έχει γράψει που στείλζεται πάνω σε έρευνα και το κομμέντα η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου και για το οποίο πέντε τυχεροί θα έχετε δηλαδή θα μπορέσετε να απολαύσετε αυτό το βιβλίο μέσω της εκπομπής και ευχαριστούμε γι' αυτό και τον Δημήτρη Μιλάκα και τις εκδόσεις Ποντίκη ε, Δημήτρη καλός μεσημέρι καλώς ήρθες στην εκπομπή μας σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλώς σας βρήκα. Ε, λέμε καλά λόγια. Ξέρεις, δεν είναι στο πλαίσιο μιας αβραφροσύνης. Αυραφρο, είναι στο πλαίσιο της πραγματικότητας. Ε, διότι δεν υπάρχει ε, πολλές τέτοιες έρευνες και από δημοσιογράφους και σε αυτή την κατανοητή γλώσσα για το μέσο αναγνώστη. Έρευνα η οποία βασίζεται σε έγγραφα. Αυτό... Αυτό είναι και το ενδιαφέρον αυτού του βιβλίου. Εγώ είχα την ε, τη τύχη, είχα τη τύχη να ε, είχα τη τύχη να έρθουν στα χέρια μου αυτά τα έγραφα. Είναι μια ε, σειρά, ε, μια αλληλογραφία ε, αμερικανικών υπηρεσιών, δηλαδή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών ε, της ε, Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Αθήνα και της αντίστοιχης στην Άγκυρα όπου συνομιλούν για ένα συγκεκριμένο θέμα. Το συγκεκριμένο θέμα είναι η διευθέτηση των ελληνοτουρκικών. Σαν mm -hmm. κίνητρο για αυτήν την διευθέτηση, οι Αμερικανοί προβάλλουν την βεβαιότητα της ύπαρξη ενός δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου λίγο έξω από τις γύρω στα 8 μίλια ανατολικά της θάσου και με βάση αυτό το κίνητρο προσπαθούν να επιβάλλουν μία διευθέτηση. Ε, μεταξύ των δύο συμμάχων τους. Αυτό ήταν ε, το, το χειροπιαστό, ε, η χειροπιαστή βάση επάνω στην οποία κοντιμήθηκε αυτό το βιβλίο. Ε, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον του, γιατί από εκεί και έπειτα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ε, λέει πράγματα τα οποία είναι γνωστά, μεν, αλλά χάνονται ε, με το πέρασμα των χρόνων ή διαστρεβλώνονται, Δημήτρη. Ή διαστρεβλώνονται, βέβαια. Ξέρει, είναι γνωστά, καμιά φορά μπορεί να είναι γνωστά σε εμά ή σε εσένα που πολλά χρόνια κάνει το διπλωματικό ρεπορτάζ και γνωρίζει πρόσωπα, πράγματα, έγγραφα. Στο πλατήτερο κοινό, ο τρόπο με τον οποίο φτάνουν κάποια πράγματα τελικά, ε, ξέρει, κάπου στη διάρκεια, στο, στο δρόμο αυτό, στη διαδρομή έχουν διαστρεβλωθεί. Έχει απόλυτο δίκαιο και αυτό είναι κάτι το οποίο συνειδητοποίησα κι εγώ γράφοντας αυτό το βιβλίο, γιατί μερικά πράγματα που για μένα είναι αυτονόητα mm -hmm. ε, έχοντας αυτή την τριβή με αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο εδώ και 20 χρόνια περίπου, ε, α, κατανόησα πως μέσα στο πέρασμα των ετών ε, αμβλήνθηκαν ε, κάποιες έννοιες και κάποια δεδομένα. Θα πω ένα παράδειγμα έτσι πολύ ε, ε, ε, χειροπιαστό. Όταν προβάλλεται μια διαδικασία ελληνοτουρκικών συνομιλιών με στόχο την ελληνοτουρκική προσέγγιση και την ελληνοτουρκική φιλιά, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Γι' αυτό. Αλλά όταν προβάλλεται μόνο αυτό, ε, αφαιρώντας τη βάση επάνω στην οποία οικοδομείται αυτή η προσέγγιση, Συστα. τότε όλα τα πράγματα είναι στον αέρα. Μένει, λοιπόν, αυτό που λέμε ελληνοτουρκική προσέγγιση, την οποία επιχείρησε ο κύριος Παπατρέου, ήταν πρωτεργά ως υπουργό Εξωτερικών ναι. ε, μέχρι και επί της Πρωθυπουργίας το έκανε κάποιες τελευταίε κινήσεις όμως από, κει, από κάτω από αυτό το, ε, το θετικό πρόσημο που μπορεί να έχει μια ελληνικοτική προσέγγιση υπάρχουν διαβουλεύσεις υπάρχουν ε, δεδομένα υπάρχουν μεθοδεύσεις οι οποίες είναι κρυφές και αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει και πολλές φορές το ξεχνάμε και εμεί οι ίδιοι οι οποίοι ασχολούμαστε αυτά τα πράγματα Άρα ερχόμαστε Δημήτρη στο, στο, σε, ένα σε ένα συμπέρασμα Σε ένα από τα πολλά βέβαια που αφορούν το βιβλίο σου Αλλά και που αφορά το σήμερα Πάρα πολύ και είναι κέριο Στο ότι οι νοητουρκικές σχέσεις Είναι ε, μια συνεχή διαπραγμάτευση Σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό πλούτο του Αιγαίου Αυτό είναι ε, Θα έλεγα ότι αυτό Μπορεί είναι... αυτό να μας εξηγήσει πολλά από αυτά που συμβαίνουν σήμερα ε, Γι' αυτό το ε, αναφέρω ε, Βεβαίως, βεβαίως. Η, η ενεργειακή παράμετρος είναι ε, κάτι ευρύτερο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Να. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε, ε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ε, ότι στο Αιγαίο υπάρχει πετρέλαιο ή στη Θάσο υπάρχει πετρέλαιο. Δεν είμαι, εγώ δεν είμαι γεωλόγο, δεν έχω υπόψη μου καμία ηγετική μελέτη. Ξέρω mm -hmm. όμω, με βάση τα έγγραφα που έχω στα χέρια μου και δημοσιεύονται, ότι οι Αμερικανοί θεωρούν δεδομένο ότι στην ε, Θάσο υπάρχει ένα δισεκατομμύριο, ένα κοίτασμα mm. τόσο μεγάλο που για να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος τι σημαίνει ένα δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο, είναι οι ανάγκη της χώρας για τα επόμενα 300 χρόνια. Έτσι, για τέτοιας με μεγέθους μιλάμε. Παρόλα αυτά, αυτό, το, η ύπαρξη του κοιτάσματο mm -hmm. το αυτό αποτέλεσμα αυτή της αναφορά στα έγγραφα, ε, είναι η διαδικασία μέσα από την οποία προσπαθεί να γίνει η εκμετάλλευση ή όχι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είτε υπάρχει, είτε δεν υπάρχει κοίτασμα ε, πετρελαίου. Να. Το ενεργειακό ζήτημα είναι ένα όχημα, είναι ένα πλαίσιο πάνω στη βάση ε, που επιχειρείται μία ελληνοτουρκική διαθέτηση. Αυτή η ελληνοτουρκική διαθέτηση επιχειρείται πάντα υπό την καθοδήγηση, υπό την υποπτεία ε, των ΗΠΑ. Οπότε, ένα αυτό απ αποτέλεσμα όλη αυτή τη συζήτηση είναι η παγίωση, η επιβεβαίωση του αμερικανικού ελέγχου στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, να το πω με άλλα λόγια, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει πετρέλαιο στο Αιγαίο, να. όλη η περιοχή είναι μια γκρίζα ζώνη. Κανένα δεν κάνει έρευνε, κανένα δεν τρυπάει, κανένα δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί. Εάν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα. Από την άλλη μεριά όμω, αυτή τη στιγμή στρατηγικά. Το Αιγαίο το οποίο είναι έτσι και αλλιώ ένα διάδρομο μεταφορά ενέργεια ε, από, από την Κύπρο που, θα, ε, που ήδη υπάρχουν από κοιτάσματα, ε, από τα Δαρδανέλια που περνάνε ε, ε, ε, γαζάδικα πλία. αυτός α, α, αυτός ο διάδρομος με το πούμε έτσι, μεταφορά ενέργεια είναι υπό αμερικάνικο έλεγχο. Αυτό είναι το, το, το απτό αποτέλεσμα όλη τις αυτή τη ελληνοτουρκική τριβή. Α το πούμε έτσι. Δεν ξέρω αν ε, μπόρεσα να σα φωτίσω σε κάποιο βαθμό. Απ, ε, Απλώ αυτό που λέω είναι ότι με πρόσχημα την ύπαρξη του πετρελαίου, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, οι Αμερικανοί ελέγχουν την περιοχή. Θε, προσπαθώ να την ελέγχουν. Ναι, ο ε, ε, ε, Δημήτρη χαζέξι με. Δημητρή. Συνονόματι κιόλα. Ε. <laughs> λοιπόν, ε, γι' αυτό και εγώ περάσει. εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι τελευταία, ε, το βασικό δόγμα μάλλον για όλες τις προηγούμενες δεκαετίες ε, από την εποχή που τέλος πάντων έχει τεθεί ανοιχτά το θέμα πλέον τον υφαλοκρή, της υφαλοκρηπίδας, μετά μπήκαν οι κρίζε ζώνες και όλα αυτά τα πράγματα το βασικό ο, μέλημα των Αμερικανών είναι να σπρώγουν τους Τούρκους να ζητάνε συνδιαχείριση Ακλώς. και νομίζω το βιβλίο πολύ, πολύ αναλυτικά και με τα που έχει Φαίνεται με ποιο τρόπο ενορχιστρώνουν αυτή την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση οι Αμερικανοί. Ακόμη και τα επιχειρήματα προσφέρουν στους Τούρκους ώστε να μπορούν να κινηθούν στην κατεύθυνση αυτή. Από ότι το, τουλάχιστον βλέπω διαβάζοντας ας πούμε τα ντοκουμέντα. Ναι, ναι, έτσι που... ακριβώς είναι Δημήτρη. Έτσι λοιπόν, ακριβώς. το εντυπωσιακό είναι ότι για πρώτη φορά άκουσα με την επίσκεψη του Αβούτογλου τώρα αυτό το, το νέο δόγμα, το, το δόγμα του Ελεύθερου Αιγαίου. Mm. Ελεύθερο Αιγαίου, όπως το εκλαμβάνω εγώ από την άποψη της, ας πούμε, της διεθνής ορολογίας, ελεύθερη είναι μια θάλασσα που δεν, δια, που δεν χαρακτηρίζεται από κυριαρχικά δικαιώματα. Ακριβώς. Άρα, πού πάμε τώρα. Πού πάμε. Δημήτρη, κοίταξε να δεις. Αυτό το πράγμα, αν, α, α, ας, αφαιρέσ, α, ας προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε από το μυαλό μας, ε, τις δηλώσεις και την επιχειρηματολογία που για εγνόητους λόγους αναπτύσσουν οι δύο χώρες και η Ελλάδα και η Τουρκία Έχ, έτσι, α, ας, ας το αφαιρέσουμε αυτό και ας δούμε τι έχει γίνει έτσι, Αυτή τη στιγμή το Αιγαίο είναι ένας διάδρομος ας το πω έτσι, ένας ε, στρατηγικής σημασίας διάδρομος ε, ενταγμένος ε, κάτω από την ομπρέλα τη. Ε, της Νατοϊκής Συμμαχίας, δηλαδή της Αμερικανικής ε, Στρατιωτικής Διοίκησης, για όλα τα πράγματα με το όνομά του. Δηλαδή, παρά τα ζητήματα κυριαρχία που εμφανίζονται να υπάρχουν ως, ε, ως διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, έτσι, όλο αυτό το πράγμα επικαλύπτεται ε, από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα πια είναι ότι το Αιγαίο είναι κάτω από μία ομπρέλα ε, διοικητική, ας το πω έτσι. Ναι. Αυτή, αυτή είναι η ουσία, δηλαδή αυτό το πράγμα έχει ε, υφίσταται. Είναι ανατολική θάλασσα δηλαδή. Ε, ακριβώς, υφίσταται. Επίσης, να συμβαίνω το εξή. Δεδομένων, ε, δεδομένων των προβλημάτων, ας το, ας το προσεγγίσουμε έτσι με μία θετική και με μία ουδέτερη, Α. πούμε, ότι δεν είμαστε Έλληνες, ότι είμαστε παρατηρητές. Υπάρχουν και βλέπουμε ότι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Τουρκία, διαφωνούν ε, για το έβρος των χωρικών υδάτων. Επίσης, κάποια, η, η Τουρκία ας πούμε αφησποιεί μέχρι και την κυριαρχία επί κατοικημένων ελληνικών νησιών σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό περιγράφει ας πούμε μία διαφωνία. Και η, ε, ως αποτέλεσμα αυτής της διαφωνίας, ποιο είναι, ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία μπορούν να προχωρήσουν σε έρευνε εκμετάλλευσης πιθανού πλούτου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κοίτασμα για το οποίο, για το οποίο γίνεται λόγος στη, στη Θάσο βρίσκεται σε περιοχή που δεν αμφισβητείται από την Τουρκία. Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία, η ελληνική κυριαρχία. Ακόμα και με τις πιο προωθημένες ε, τουρκικές διεκδικήσεις η κυριαρχία, έξι, ε, 8 μιλια ανατολικά της Θάσου η ελληνική κυριαρχία σε αυτό το σημείο δεν αμφισβητείται. Παρ' όλα αυτά όμως η Ελλάδα απαγορεύεται με βάση που έχει υπογράψει με την Τουρκία ε, ως αποτέλεσμα των ε, εντάσεων και των που έχουν κατά καιρούς προκύψει, απαγορεύεται να ερευνήσει εκεί η Ελλάδα απαγορεύεται να κάνει έρευνες για πετρέλαιο 7 μίλια έξω από το Σούνιο Άρα τι απομένει από όλη αυτή την ιστορία απομένει ότι το Αιγαίο είναι ένας καταρχήν νατοικός διάδρομος Ελέγχεται στρατιωτικά, είναι μια, ε, ένα στρατηγικό σημείο κηδί για τους Αμερικάνους. Που οποιαδήποτε ρύθμιση υπάρξει ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, δεν μπορεί να αποκλεί τα συμφέροντα των ΟΠΑ. Αυτή είναι η ουσία. Και αν θέλει, το βιβλίο περιγράφει αυτή τη διαδικασία, πώς εξελίχθηκε από το 1974 μέχρι σήμερα και έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Το, το πρόβλημα τώρα που έχει... Εγώ βλέπω να διαβάζω το στο βιβλίο σου η, η εντύπωση που μου έμεινε. Καταρχήν ε, έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τα Ελληνοτουργικά. Εκατέρωθουν του πολιτικού φάσματος είμαι, με, με, με από κάθε άποψη οπτικής ε, συγγραφέα. Εγώ αυτή την εικόνα που αποκομίζω από αυτή τη βιβλιογραφία είναι ότι συνήθω είναι μια βιβλιογραφία για πέταμα. Να σου το πω έτσι συγγνώμη ή απέταμα δηλαδή ξεκινάει ο συγγραφέα με προειλημμένα συμπεράσματα Α, ακριβώς και απλά στοιχειοθετεί τα συμπεράσματα που, από τα, με τα οποία ξεκινάει από το προημιό του Ά. με το δικό σου βλέπω υπάρχει <laughs> ακριβώς το ανάποδο και αυτό είναι κάτι χαρούμενο και, κα, <laughs> ε, ε, ε, ε, ε, και ενδιαφέρον ουσογραφή. λοιπόν εσύ ξεκινάς με το υλικό που έχει στα χέρια σου αυτή είναι η προσπάθεια, αυτή, έτσι προσπάθησα προσπάθεια να αντιμετωπίσω και για λόγους ε, διοντολογία. Εγώ παρέθεσα το υλικό που είχα υπόψη μου, α, ε, αυτούσιο, ούτως ώστε ο αναγνώστης να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, τα πέα, mm. ενδεχομένως να μην συμπίπτουν με τα δικά μου. Mm. Εμφανίζω τα δικά μου τα συμπεράσματα, και τις εκτιμήσεις. Ναι. Αλλά, ο... αλλά υπάρχει και το υλικό για να κρίνει κάποιος. Ναι. για να κρίνει κάποιος... Ναι. Από την άλλη μεριά, εάν, ε, εάν αυτό το βιβλίο έχει ένα απότερο στόχο πέρα από την ε, την προσπάθεια ε, αποτύπωση της ελληνοτουρκική ε, πραγματικότητας. Εάν έχει έναν στόχο, έτσι, ε, μαθήτερο. Ε, κατά τη δικά μου την άποψη αυτό που συμβαίνει στη χώρα, αυτό που συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά και έχει να κάνει και με αυτό που συμβαίνει γενικότερα στη χώρα είναι η παντελής έλλειψη στρατηγικής. Στα ελληνοτουρκικά, επειδή είναι ένας τομέας στον οποίο τον παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τα τελευταία 20 χρόνια, μπορώ να είμαι κατηγορηματικός. Δεν υπάρχει στρατηγική αντιμετώπισης ε, μιας υπόθεση Και όταν λέω στρατηγική, δεν εννοώ. Ε, στρατηγική, ξέρει, είναι ε, κάποια στιγμή μια χώρα, ένα κράτος να επιλέξει και να υποχωρήσει. Ναι. <Δε> και αυτό στο παιχνίδι είναι. <Δε> και αυτό στο παιχνίδι είναι. Δεν το <Δε> θεωρώ, δεν κάνω μία πρόταση πατριωτική. δεν κάνω μία διαπίστωση. Υπάρχει πατριωτική, με σχωρίς, που θα επειδή έχουν, υπάρξει, υπάρχει συγχυση <σχυσίλισμα> στις μέρες μας για το τι σημαίνει πατριωτικό. <Δε> και πολλές φορές ε, εμείς οι αριστερείς παιδείας ε, ε, και κατεύθυνες άνθρωποι, ε, πολλοί από εμά μέχρι και πρόσφατα ε, είχαν έτσι ένα, ένα άγχος να ομολογήσουν, να δουν τα πράγματα, αφήνοντας, αφήνοντας τα, τα συμφέροντα της χώρας σε, σε πιο σε ακραία σκοταδιστικά, ας το πω έτσι. Σωστό. Λοιπόν, τότε τα πράγματα από μια πατριωτική σκοπιά, δίκη μου έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι mm -hmm. εγώ, ε, που με ενδιαφέρει το μέλλον ε, της χώρας ε, όπου θέλουν να ζήσουν, ε, Μαζί στο παιδί μου. Ναι, που δεν ανα, είναι αναπόσπαστο από, τη, από το μέλλον το παρόν και το μέλλον του λαού του. Άκριο. Του λαού αυτής της χώρας. Δεν λοιπόν, γίνεται διαφορετικά. Εγώ λοιπόν αυτό που διαπιστώνω είναι η απουσία στρατηγικής. Υποτιμένεια ότι έχουμε ένα πρόβλημα να δούμε, να μετρήσουμε το κόστος της επίλυσής του. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Γενναία. Γιατί επαναλαμβάνω ότι και η υποχώρηση ε, όταν γίνει... Ε, ως αποτέλεσμα μιας στρατηγικής έτσι, είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν ξέρω ε, δεν προτείνω κάτι τέτοιο Ναι, ναι. είναι άλλο υποχώρηση και άλλο ο ενδοτισμός Ακριβώς, ακριβώς και είναι άλλο ότι ακολουθούμε μια πολιτική υπαγορευμένη ε, από εγχειρίδια, από δημιουργίες, από σεμινάρια που γίνονται έξω από εδώ και αυτό είναι σαφέστατο αυτό όμω δεν είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, εντάξει, λε για έλλειψη στρατηγική. Εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει, αν και δεν είμαι ούτε ειδικό στο, στο θέμα, παρακολουθώ ε, τη βιβλιογραφία και τι συζητήσει γύρω από τα ζητήματα, γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτό που λέμε γεωοικονομία τη ευρύτερη περιοχή και ο τρόπο που πρέπει να εξελιχθεί μια χώρα, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι και η γεωοικονομία τη, να το πούμε έτσι. Και, ε, αυτό που, που παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ούτε καν στρατηγική σκέψη. Δεν είναι μόνο η έλλειψη στρατηγική, δεν υπάρχει καν στρατηγική σκέψη. Αυτά που βγάζουν τα γενικά επιτελεία ή αν θέλεις, είτε στρατιωτική φορή, να το πω τη χώρα, είτε διπλωματική φορή αυτή της χώρας, επίσημη ή είναι η ειναι είναι για γέλια, αν δεν είναι αντιγραφή, αμερικανικών εγχειριδίων και κλισέ που προέρχονται από το ΝΑΤΟ. Δημήτρη, εδώ πέρα υπάρχει μία, μέσα στο βιβλίο υπάρχει μία συμπλ του αρχηγού Γκες yes, Μαναγιντάκη είχε πληθεί ο άνθρωπος να καταθέσει το 2006 κάτω εκεί νομίζω αν δεν κάνω λάθος, όταν είχαν έρθει για πρώτη φορά στη Βουλή είχαν αρχίσει να ψάχνουν το σκάνδαλο τον, τον Τόρμη 1 που αργότερα οδήγησε όπου οδήγησε τον Άκη Τσοχατζόπουλο ο άνθρωπος εκεί λοιπόν στην εξεταστική της Βουλής είχε, είχε δεν ξέρω τώρα ήταν ακριβό διαθέτει. Αυτό λέω. Είχε πει ο άνθρωπο πω γίνονται οι εξοπλισμοί, γιατί λόγω γίνονται οι εξοπλισμοί και κύριου εξοπλισμού έχουν. Δηλαδή το συμπέρασμα, όταν το συμπέρασμα είναι, είναι απογοητευτικό. Εκεί η ε ε ε ε Δημήτρη αποκαλύπτει ότι παίρνουμε σκουπίδια επί τη ουσία. Ε ε παίρνουμε σκουπίδια. Ε οι εξοπλισμοί δεν γίνονται με βάση τι ανάγκε τη χώρα, αλλά γίνονται πρώτα και κύρια για την εξυπηρέτηση των του Μάτω και κατα δεύτερον για την εξυπηρέτηση. Ε, της ε, της αυτό γεγονός, που αυτή την Αυτή την τη κεράτης που λές ε, και μένα με την σε το γεγονός, δεν δεν υπάρχει παντελώ ούτε ίχνος αμυντικού δογματος, δηλαδή το ούτε ναι, ούτε στα ναι ούτε στα χαρτιά γιατί ούτε, αν, χαρτιά, ούτε στα χαρτιά έχει δει ναι, ούτε στα χαρτιά γιατί αν έχει τα χαρτιά τουλάχιστον στη γιογονός τυρί έτσι, γιατί όλες οι χώρες, ακόμη και οι Ηνωμένε Πολιτείε, που έχουν βεβαίω ευδιάκριτο, ιμπεριαλιστικό δόγμα, επιθετικό να το πούμε, δόγμα, έτσι, ε, βεβαίως πέφτει η Νίζα σύννεφο. Α, ναι, έτσι, νεκάτερο, αλλά, το βλέπω, αλλά υπηρετούν ναι, ναι. μια στρατηγική που τους... και το άλλο σκέλο. Εδώ ναι, είναι ναι, μπάτε κύριε Αλέστο και βαλεστικά μην πούμε, ναι, Είναι απίστευτη η ιστορία. Εδώ, ναι, εδώ έχει στρατηγικό δόγμα η Ελβετία. Το πανεπιστήμιο θα πάρει το, το ακριβώ, ναι. Μα το ενδιαφέρον είναι. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, παράδειγμα. Να σου πω ένα παράδειγμα, να μου πει και τη γνώμη σου, δηλαδή. Γιατί εμένα μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Μετά τον κύριο Ταβούτοβλου, μάλλον ο κύριο Ταβούτοβλου, ένα από τα πράγματα που πήρε στη βαλίτσα του φεύγοντα, είναι την έγκριση από την ελληνική κυβέρνηση να περάσει ο τουρκικός τόλο προ τη Συρία. Τον είδαμε κιόλα να περνάει. Στα πλαίσια τη ευρύτερη προσπάθεια τη Τουρκία να επιτελέσει την εντολή που πήραν προφανώ από τον Άπτο και του Αμερικανού τη εμπλοκή με τη Συρία. Για να τελειώνουμε με τη Συρία, αυτό που έχει ξεκινήσει κάτω εκεί. Yeah, yeah. Συγγνώμη, κανένα στρατιωτικό ή πολιτικό νου σε αυτή τη χώρα δεν σκέφτηκε ότι αφήνοντα τον τουρκικό στόλο να περάσει θα μπορούσε κάλλλιστα αντί να δημιουργήσει πρόβλημα στη Συρία να δημιουργήσει ένα προβληματάκι στο παράδειγμα ή κάπου αλλού, ή στην, ή στην Κύπρο, ενδεχομένως. Δηλαδή... Αντιλαμβάνομαι τι λες... Με καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή, πολύ τι καλά πάνε αντιλές, και κάνουν, ας πούμε. Είποτε, ε, ε, κατά την άποψή μου, κατά τη γνώμη μου, ο, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις ε, είναι προσαρμοσμένες απόλυτα στην, ε, στο στρατηγικό, ε, στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, σε ένα μεγάλο Βαθμό, επί της ουσία τελικά, λειτουργούν λες και δεν υπάρχουν εξωτερικές ε, απιλές και κίνδυοι. Ε, λυπάμαι που το λέω έτσι με έναν τρόπο που φαίνεται ε, κατηγορηματικός. Α, θα, με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα ήμουν αδιαθετημένος να αλλάξω ε, άποψη. Αλλά από τη στιγμή που οι εξοπλισμοί της χώρας, παρότι έχουν δαπανηθεί απίστευτα, ασύλληπτα ποσά, ε, είναι, η Ελλάδα ήταν ε, στις πρωταθύτριες χώρες πριν από την κρίση ε, σε πραγματικούς αριθμούς mm -hmm. ε, Δεν έχει εξασφαλίσει αυτό που λέμε ε, δυνατότητα αποτροπής από έναν ε, αντίπαλο να μην πω εχθρό ο οποίος δεν κρύβει ότι διεκδικεί ακόμα και κατοικημένα αμφισβηθεί την κυριαρχία και κατοικημένων ελληνικών νησιών με κάθε ευκαιρία σε συγκεκριμένα σημεία ε, Από τη στιγμή λοιπόν που δεν Παρόλα πα, παρό τα χρήματα που έχει ξοδέψει, δεν έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσει αυτό που λέμε δύναμη αποτροπή. Για ποιο λόγο υπάρχουν οι δυνάμεις Έλαντε. Για ποιο λόγο υπάρχουν, υπάρχουν προφανώ ε, εξυπηρετούν κάποιου άλλου σχεδιασμού, σαν αυτόν που είπε αυτή τη στιγμή. Γιατί ταυτοχρόνω με ό,τι γίνεται στη Συρία, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ό,τι χρειάζεται να δραστηριοποιηθεί στη Σούδα. Ε, κυρίως στη Σούδα, έχει, ε, έχει δραστηριοποιηθεί, ε, προσφέρει τις, ε, τις υπηρεσίες. Εκεί έχουν σταθμεύσει δυνάμεις, έχουν σταθμεύσει πράκτορες οι οποίοι ε, βρούν στη Συρία. Αυτά δεν είναι, είναι, είναι πράγματα τα οποία είναι σχεδόν δημοσιευμένα στον τύπο. Μπορεί να τα ψάξει κανείς στον διεθνή τύπο να τα βρει. Και είναι και επικίνδυνα και ο savils, να το πούμε κάτι ενδεχομένω οι, οι ακροατές ή τουλάχιστον με ακροατών δεν το ξέρει, ότι αυτή τη φορά έτσι, οι νατοικέ βάσει σε ελληνικό έδαφο, οι ουσιαστικά βάσει σε ελληνικό έδαφο, είναι εντό του δραστικού ελληνικέ των οπλικών συστημάτων τη Συρία. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν δέχεται αυτή την επίδεση που δέχεται ένα κράτο σαν τη mm. δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν πρέπει να αμυνθεί χτυπώντα τη Σούδα. Ας πούμε. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Δηλαδή εγώ δεν θα το πάω, δεν θα, το, δεν θα, το, δεν θα, το, δεν θα σημειώσω αυτόν τον δηλαδή κίνδυνο, εγώ θα το σημειώσω ένα άλλο κίνδυνο. Ε, ότι η Ελλάδα ως χώρα οφείλει να έχει μία σαφή ε, τοποθέτηση στην ε, σκαγκέρα. Ναι. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι μια χώρα του μεγέθου της Ελλάδας και η πολυπλοκότητα των διεθνών σχέσεως όπως είναι σήμερα δεν επιτρέπει ε, μοναχικές πορείες και ιδιαίτερες ε, επαναστατικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, ωστόσο η σαφήνεια με την οποία τοποθετείσαι και στη συμμαχία σου τα όρια που βάζεις τα ανταλλάγματα που παίρνεις το λέω πολύ κοινικά και ομά είναι κρίσιμης σημασίας εγώ δεν βλέπω τίποτα παρά μόνο ε, μία προθυμία και ευκολία να ακολουθήσεις εντολές και οδηγίες αυτό Ναι Νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό <laughs> που αναφέρει τώρα ο Δημήτρη. Λοιπόν, και και ε, το το οποίο... Εγώ θα ήθελα να σου αποσπάσω την, την υπόσχεση ότι θα έρθει κάποια στιγμή και με εδώ να το, να με το μεγάλη κουβεδιάσουμε μεγάλη... έτσι ζωντανά και πολύ πιο. Κα... Με, μεγάλη, με μεγάλη μου χαρά σε μια ευκαιρία ε, θα σα ευχαριστώ έτσι καλύτερα την πρόσκληση και συγγνώμη που δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ έτσι για μια πιο. Θα το κάνουμε πάντω κα... κάποια στιγμή στο μέλλον. Βεβαίως. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ με τον Δημήτρη Μαλάκα για αυτή την παρουσία. Εδώ με έναν ονειροπόλο, στην παρέα μας, Τζον Λένον, η Μάτζιν, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, έως τις 2.30 μαζί, όλοι μαζί. Ε, θα πούμε μια καλησπέρα στους νέους ακροατέ. Υπενθυμίζω ότι θα μας ακούει και η πιερή από σήμερα, κάθε απόγευμα στις 7. Ε, οπότε η παρέα μας μεγαλώνει, είναι πολύ όμορφο αυτό. Ε, να πω ότι ε, η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου του Δημήτρη Μιλάκα εκδόσεις ποντίκη, κληρώνει αυτή την εβδομάδα, πέντε οι τυχεροί, την Παρασκευή, ΕΠΑΜ και ενώ βιβλίο, το όνομά σα, στο 54344. Ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει και αυτή που δεν θα. Είστε οι, οι πέντε τυχεροί, αξίζει να πάτε να το αγοράσετε και να το έχετε, να το μελετήσετε, γιατί θα δείτε πάρα πολλά ζητήματα, πολύ επίκαιρα και που έχουν σημασία με το πώ φτάνουμε εδώ και πώ αντιμετωπίζονται εγώ, κάποια εγώ. θέματα στην εξωτερική είναι πολιτική. Το Έτσι. Λοιπόν, ένα βιβλίο ντοκουμέντο δεν είναι ένα, ένα βιβλίο που κάποιο γράφει ε, μια θεώρηση πραγμάτων, είναι ένα βιβλίο με ντοκουμέντα μέσα, ναι, με ναι. μυστικά έγγραφα. Θα μπορεί ε, να διαμορφώσει ε, την αποπλή αν... σου ελεύθερα, α, α, ακόμη και αν διαφωνεί. Okay. Αν, ακόμη και αν διαφωνεί με τον συγγραφέα. Okay. Μάλλον το βρίσκω δύσκολο, αλλά τέλο πάντων λέω. Έχει την αντικειμενικότητα ο Δημητρή Μουράκα. Είναι ένα δημοσιογράφο με διοντολογία, το έχει αποδείξει. Και το λέω εγώ, μου είναι φύση. Είμαι φύση Τι. Ατηρησία, Ναι, ναι, συνήθω, ναι. Όλο λοιπόν, όχι ναι, μα λες. Ναι. τέλο πάντων. Άρα <laughs> <Αυτό laughs> το σημειώνουμε. Έχει είναι... ιδιαίτερη βαρύτητα. Ναι. Και είναι από λοιπόν. τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει τελευταία χρόνια όσο, όσο, όσο φορά στο ζήτημα του Αιγαίου και των σχέσεων. Γιατί γράφονται και λέγονται απίστευτε ανοησίε στον τομέα αυτό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Περί άλλων συνωμοσιών ή δεν ξέρω τι είναι. Συνωμοσίε, γεωπολιτικέ δεν... ανοησίες. Δεν αγίζουν την πραγματικότητα. Ίσως όταν θα έρθει και ο Δημήτρη ο Μιλάκη εδώ στην εκπομπή θα ζητήσουμε το ζήτημα τη γεωπολιτική. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η γεωπολιτική δεν είναι επιστήμη, είναι μια θεωρία. Που διατυπώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και μετά έγινε κυρίαρχη. Λόγω των ναζί γεωπολιτικών επιστημόνων πρόκειται για μια βαθύτατα αντιδραστική θεωρία. Okay. Δυστυχώ τα δυτικά πανεπιστήμια σήμερα στα ζητήματα γεωστρατηγική τα έχουν ταυτίσει απόλυτα με τη γεωπολιτική θεωρία και έτσι δεν έχουμε γεωστρατηγική σκέψη ή γεωστρατηγική αντίληψη. Έχουμε γεωπολιτικέ αντιλήψεις που διατυπώνονται από διεθνολόγου και μη. Λοιπόν, γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή το ιδεολογικό υπόβαθρο μια ανάλυση ακόμη και αν φαίνεται ότι είναι. Ότι είναι κάπως, ρε παιδί μου ότι στέκει ω προ τα γεγονότα, ακούγονται τρομακτικέ ανοησίε. Ναι. Ακριβώ τη λογική τη γεωπολιτική. Η γεωπολιτική είναι μια θεωρία από την οποία πρέπει να απαλλαγούμε το ταχύτερο δυνατό αν θέλουμε να δούμε πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Και θα, φυσικά είναι, θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον όπω είπε να κάνουμε λίγο. Να μια το έκοδη, κάνουμε έτσι, αυτό το και πράγμα να και, το και αναλύσουμε να το δούμε, αυτό. γιατί η σύγχυση είναι απόλυτη. Μάλιστα, Σωστά. ακόμη και την έννοια γεωπολιτική, τη θεωρούμε πλέον όρο. Mm -hmm. Ο κατοχυρωμένο όρος τη επιστήμης που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα Λοιπόν, ε, εγώ θα ήθελα απλά να διαβάσω ναι. χθες τον Τροσπίγκελ, στη γερμανική του έκδοση. Ναι. Αναφέρει βεβαίως αυτό που συζητάγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το σχέδιο που έχει συμφωνήσει η Ελλάδα με την Τρόικα. Κατά τα άλλα εδώ διαπραγματεύω Όχι, δεν το ξέρει κανείς. Ναι. Ο Τροσπίγκελ το, το, το, το έχει. Το, γερ... το γερμανικό λοιπόν περιοδικό κατα... ε... γράφει... κάνει μια, α... εκτιμ... μια εκτίμηση, που θέλω να διαβάσω, ναι, δεν θα στις ναι, ναι. ναι. απλά να ξέρετε ότι όλα τα επίμαχα στοιχεία που μας μετατρέπουν απευθεία σε πρωτεκτοράτο, σε ομοσπονδιακή απικία της Γερμανίας, είναι όλα αποδεκτά, τα έχουν όλα υπογράψει, καθότι, ξέρετε, είναι πολύ ενδυναράδες πατριότητες πατρίου. Πατριώτε κτλ. Και, και από τη στιγμή που δεν αποβούτε τίποτα, μια και οι ένοπλε δυνάμε αποτιφέρνεται τουλάχιστον προ την ηγεσία του. η φιλοδοξία του είναι να μετατραπούν σε κατοχικέ δυνάμει το ελληνικό στην Ελλάδα. Γιατί αυτό βλέπουμε τελικά να μετατεξελίσετε. Λοιπόν, θα σα πω το την εξή εκτίμηση που κάνει το περιοδικό. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι, είναι απολύτω καταστροφική. Η χώρα βρίσκεται σε, ε, σε ύφεση για 5 χρόνια και δεν βλέπετε φω του τούνελ το χρέος ακόμη και το βραχυπρόθεσμο είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να εκτιμηθεί το μέγεθός του. το 2013 ξανά θα, το χρέος θα ξεπεράσει το 180% του, συνολική, του, του συνολικού οικονομικού προϊόντος μεγαλύτερο δηλαδή από ό,τι ήταν πριν το κούρεμα και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μυστήριο πως αυτό το χρέο από το 180% θα κατέβει το 2020 στο 120%. Μάλιστα. Μετά εσείς α, δεν πειράζει, α, α. βάλτε φορολογίε, βάλτε αυτό το πράγμα, πως θα, ό, λέει, ό λέει, θέλετε, πώς θα ναι. λέει ο Τζίμις Πανούς νομίζω ότι έχει ένα ε. πολύ ωραίο τραγούδι σερικά με αυτό, ε. Λοιπόν, ε, έχει πολύ ενδιαφέρον επιπλέον ο κύριος Στουρνάρας με το όνομα, γιατί μου το έχω ναι, νεωστείς και η πατρινή μου το λέγα <laughs> να το τονίζω έτσι ιδιαίτερα. Λοιπόν, ωραία. Εξερχόμενο το, από το μέγαρο Μαξίμου mm -hmm. δήλωσε το εξή καταπληκτικό. Αυτό ο άνθρωπο μα εκπλήσει κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του πρέπει εμεί να φυλαγόμαστε διότι πρώτον θα σου έρθει τούβλο 24, 24 ε, τρυπών και υπάρχει πιθανότητα να μείνει στον τόπο. Και βεβαίω μετά να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να πάρει λίγο χρόνο γιατί είναι απίστευτα τα πράγματα που λέει. Ακούστε λοιπόν τι δήλωσε βγαίνοντα από το μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω χθε έγινε αυτό. Τελειώσαμε το συντονισμό για τα προαπαιτούμενα. Όσον αφορά στο εργασιακό, η Τρόικα ήταν αρνητική. Και για το επίδομα γάμου και για την επεκτασιμότητα τη σύμβαση. Τώρα βέβαια αυτά είναι ανοησίες. Ε, Γιατί όταν το 1 τρίτο τη εργασία είναι α, α, μαύρη έτσι και ανασφάλιστη, τώρα κορυδεύουμε κόσμο. Επίδομα γάμου σε συνθήκε όπου έχει υπο, υποστεί 25% τον τελευταίο χρόνο, ε, χάσιμο η αγοραστική δύναμη, του μέσου εργαζόμενου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Τέλο πάντων. Αυτά είναι τώρα. Φουμπά, όπω λέγανε και οι Αμερικανοί στρατιώτε. Για δεύτερο παγκόσμιο κόσμο. Εντάξει, κορευόμαστε μεταξύ Για το μεν πρώτο λέει ότι είναι κάτι που έχει ψηφιστεί, ενώ το δεύτερο δεν ισχύει σε κανένα μέρο του κόσμου. Τέλο πάντων, αυτά είναι στουρνάριε θεωρίε τη Τρόικα. Προσέξτε όμω την ουσία στον επόμενη παραγραφό η Τρόικα αρνήθηκε και την κύρωση από τη Βουλή των Ιδιωτικοποιήσεων και σωστά προφανώς καλήμωνο <σχυρίζω> <σχυρίζω> τι θα έλεγε ο Στουρνάρας με το όνομα θα έλεγε, κατά την άποψή μου και σωστά κατά την άποψή μου αφού δεν θα έρχοταν κανένας επενδύτη αν έπρεπε κάθε Ιδιωτικοποίηση να περάσει από τη Βουλή <σχυρίζω> λοιπόν πρώτο τι, τι θέλουμε τη Βουλή <laughs> <ένα ζήτημα. laughs> καθότι αν μπορεί με υπογραφή υπουργού το οποιοδήποτε καρεκλοκένταυρο διορίζεται να ξεπουλούν από τη μαλφή τη χώρας τη Βουλή ακριβώ τι ρόλο βαράει δηλαδή Μα, όπου να είναι σιγά σιγά θα την ψαλυρίσουμε ναι. αυτό είναι το ένα το δεύτερο ποιο είναι αυτός ο επενδυτή που φοβάται την ανοιχτή συζήτηση στο, κ, στο κοινοβούλιο Θέλω να πω δηλαδή ποιο είναι ο χαρακτήρα <σο> του ναι, επενδυτικού εκείνου φάντερ ναι. το οποίο Που, φοβάται ναι, δεόντω. Λοιπόν πάντω οφείλουμε να ομολογήσουμε. Μην θεωρεί πως... την Βουλή ω γραφειοκρατία δηλαδή το <σο> γεγονό ναι. να περάσει και από τη Βουλή ναι. είναι μια επιπλέον γραφειοκρατική διαδικασία. Ξέρω πώ θα περάσουν τα μέτρα. Τα 11, τόσα ή 18,3 ή 42 κόμματα. Πώ θα περάσουν. Πολύ απλό. Θα τα εμφανίσουν την. Την μία ημέρα όταν αποφασίσουν ναι, θα την πρώτη το ναι. πρωί θα πούν μέχρι το βράδυ να έχει ψηφιστεί Φυφιστεί. σε ένα άνθρωπο. Ναι. Λοιπόν, όποιο προλάβει τον κύριο είδε, δηλαδή να διαβάσει, να κατανοήσει αυτό που διαβάζει, ε, τώρα. γιατί βεβαίω θα πρέπει να διαβάσει στα αγγλικά και στα γερμανικά, καθότι πρέπει να το πούμε στα ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε στα τώρα. ελληνικά. δεν θα έχει προλάβει να γίνει μετάφραση. Μετά την ψήφιση θα γίνει ναι, στα ελληνικά το κείμενο, μα, θα υπάρξει μετάφραση. Ελληνική. Η Ελληνική mm. είναι για του Ιθαγενείς. Mm, δεν είναι yeah, ευρωπαϊκή γλώσσα. Και, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε Γι' αυτό να κλείνουμε και οι, σε οι, δικοί μας, οι δικοί μας πώς να το πούμε που έχουν βαθύτα βαθύ γνώση τη επαρχιακής του καταγωγής mm -hmm. όταν βγαίνουν στα διεθνή φόρα και μιλάνε μιλάνε εις άπτεστην τέλο πάντων αγγλικίν ή γαλλικίν ή γερμανικίν δεν χρησιμοποιούν ποτέ τα ελληνικά παρά το γεγονός ότι όλοι οι πολιποι ηγέτες κρατών οι υπουργοί εκπρόσωποι κρατών, ναι. επίσημοι. Ως θες, ως μιλάνε στη γλώσσα του πάντα. Μιλάνε πάλι. πάντα στη γλώσσα του. Οι δικοί μα μόνο, καθότι ξέρει, είναι πολίτε του κόσμου. θέλουμε ναι, να, δείξουν, να δείξουμε τι γνώσει μα. Έστω και αν ορισμένε φορέ, λε ρε παιδί μου, γιατί μα ξεφτιλίζεις έτσι με το πώ μιλά τα αγγλικά, τα γερμανικά ή τα γαλλικά. Έλεω, μίλα τη γλώσσα σου που τουλάχιστον δεν θα σε καταλαβαίνει ο άλλο για να γελάει. Ναι. Λοιπόν, ο, ο μέσο Ευρωπαίος α πούμε που σα ακούει μέσω. Λοιπόν, τέλο πάντων υπάρχει και αυτό. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι είναι εμπίκαιρη παρά ποτέ η πρόταση και η ανοιχτή ε, επιστολή που έστειλε το ενίο παλαϊκό μέτωπο στου ανεξάρτητου Έλληνε στο Κουμουντσούχο Ελλάδας και στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα ότι και ανάποδα δεν το πήραμε σειρά. Ναι, ε, σε αυτά τα κόμματα τη Βουλή. Ναι, πάντων, τα ναι. κόμματα τη λεγόμενα δημοκρατικά κόμματα όπω το λεφόν ώστε να παρετηθούν από τον κοινοβουλευτικό κρετινισμό που διακρίνει το πολιτικό μα σύστημα mm -hmm. και να οργανώσουμε την αντίσταση του λαού πραγματικά εκεί που χρειάζεται, στου δρόμου. Εκεί δηλαδή που πραγματικά θα κρεθεί το παρόν και το μέλλον αυτή τη χώρα. Και να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα στο λαό να εκφραστεί. Και το του δυνατό, πριν μα πάρει από κάτω η επιβολή των συγκεκριμένων μέτρων που θα είναι η ταφόπλακα για αυτό το λαό και τη χώρα. Πολύ δε περισσότερο ότι αποακολουθούν όλα αυτά τα προτεκτορά του είδα με μεγάλη συγκίνηση οφείλω να ομολογήσω, το κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ την Αυγή να, προ, ναι. να προτείνει το ζήτημα του, να προβάρει το ζήτημα του, του προτεκτοράτου αλλά δεν είδα καμία θέση λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα το γιατί δεν υπήρξε συγκεκριμένη θέση για το ζήτημα αυτό ελπίζω να, να, α, να υπάρξει απάντηση Προ το παρόν βεβαίως στην πρόταση, στην ανοιχτή και στο ανοιχτό κάλεσμα του α, α, του ΕΦΑΜ δεν υπήρξε κανένας είδους α, απάντηση μέχρι στιγμής. Εμείς θα επιμείνουμε mm -hmm. θα περιμένουμε έστω ρε παιδί μου έναν αρνητικό σχολιασμό να μας πούνε δηλαδή γιατί δεν γίνεται αυτό ή γιατί αυτό είναι λάθος ίσως να κάνουμε εμεί λάθος τουλάχιστον να μας πούνε ή να μα προτείνουν ένα λαθικό τρόπο πάλι σε έναν καθεστώ. με εξαίρεση βέβαια να γίνουμε εμείς μία σαν αυτού. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ποτήριον τούτο δεν πρόκειται να το πιούμε. Λοιπόν, αν θέλουν να αγωνιστούμε από κοινού, περιμένουμε προτάσεις, εάν δεν τους κάνουν οι δικές μας. Να μας πούνε ποιο τρόπο δεν θα επιτρέψουμε να πεθάνει ή να τεθεί σε μαζί εξόντωση ο ελληνικός λαός. Τώρα, όχι όποτε και αν μας αφήσουν να ψηφίσουμε. Έτσι, και παρεμπιπτόντος, επειδή ακούω διάφορα ελληνικού νε Δηλαδή... Ο κοινοβουλευτισμό αυτού του είδου, του κολοβού κοινοβουλευτισμού κυβερνητική απολυταρχία που έχουμε στην Ελλάδα, δεν είναι ούτε δημοκρατία, ούτε η μοναδική μορφή κοινοβουλευτισμού. Αν, γιατί, αν η δημοκρατία ήταν όποτε μα επιτρέπουν και με του όρου που μα επιτρέπουν να πάμε να ψηφίσουμε, τότε παιδιά συγγνώμη, γιατί δεν πηγαίναμε συνταγματική μοναρχία. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Απλά εκεί που θα το ένα, τώρα το κάνουν τρακόσια. Ναι, Άρα. δεν το καταλαβαίνω δηλαδή τη λογική. Έτσι. Αν θέλουμε να παλέψουμε για τη δημοκρατία Πρέπει να θέσουμε το ζήτημα της κυριαρχίας του λαού mm -hmm. Αδιάβλητη, ενιαία και αδιέρετη Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά Δεν μπορεί η, η δημοκρατία να είναι τσίχλα που, α, Ανάλογα πως ταιριάζει σε εμένα Τα κονομάω εγώ Έχουμε δημοκρατία, ε, δεν είμαστε, κουνιόμαστε είμαστε, δεν, δεν τα κονομάω εγώ Είμαι στην, mm -hmm. στην απέξω φωνάζω για δημοκρατικέ ελευθερίες. Οι δημοκρατικέ ελευθερίε δεν είναι εργαλείο για να, για να τι χρησιμοποιώ όπω μου γουστάρει. Κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, mm -hmm. αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, και ένα μικρό κουίζ για του φίλου που προέρχονται από του ανεξάρτητου Έλληνε. Ah. Επειδή βρέθηκα και εγώ με κάποια παιδιά στην Πάτρα που προέρχονταν από την ομαχιακή των ανεξάρτητων Έλληνων εκεί και που είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα και δυνατότητα συνεργασία και κοινή δράση και όλα αυτά. Λοιπόν, Εγώ θα τους θα ένα θα τους θα τους quiz. Βρείτε ποιος από θα θα θα ήταν στην παρασύναξη που έγινε θα θα θα θα προκειμένου να πουληθεί η θα θα είναι εύκολο κυκλοφορεί το Βιντεάκι, το σήκωσε το χρημαικονομικό Φόρουμ τη Τράκη το Βιντεάκι αυτό mm -hmm. και τον βλέπουμε τον κύριο αυτό που κατάλαβε πολύ πατριώτη στο κόμμα του κύριου Καμένου mm -hmm. έτσι και ένα ζητήριο ζηλώ... το... πήρε ενώ δεν φοβήθηκε να πάρει μέρο ο κύριο Δαργασάκη και ο κύριο Χατζηδάκης mm -hmm. να παραστήσαν υπουργό και να δώσει πολιτική κάλυψη και τα λοιπά μετά τι διαμαρτυρίες που υπήρξαν Αυτό πήγε εκεί πέρα και διευρή και μάθε και πολύ ενδιαφέρον την παρασύναξη. Και μάλιστα υπέρχουν και σχόλια του Στήλα που έχει και τον κύριο δεν δέχτηκε να έρθει ή το ΕΠΑ μας που δεν έστειλαν την προσώπηση. Εμεί του καλέσαμε. Ναι, αλλά και εμεί σα είπαμε ελάτε να κουβεντιάσουμε ανοιχτά στον κόσμο. Να ακούσουν όλα τα επιχειρήματα. Το να έρθουμε σε μια παρασύναξη, να μιλήσουμε με δευτερό. λαμόγια και πλασιέ τη ΕΟΣ δεν έχει νόημα. Είναι σαν να πηγαίνω στη συμμορία του γκάνγκστερ Αλ να συζητήσουμε για το αν είναι κακό ο φόνο ή όχι. Δεν έχει νόημα. Τον τη Λοιπόν, πάμε δημόσια στον κόσμο να δούμε πώ από τη διαχωράει ο Σάκου να αντιαναμετρηθούν επιχειρήματα. Λέω απλά στα παιδιά, επειδή ξέρω του ανθρώπου αυτού, του περισσότερου δηλαδή που έχουν ψηφίσει ανεξάρτητου Έλληνε και θέλω πάντων και ό,τι πατριωτική συνείδηση και την ετοιμότητα την έχουν υψηλά, βρείτε ποιο είναι αυτό και φροντίστε αυτόν τον κύριο το ταχύτερο δυνατό να τον αποβάλλετε από την κοινοβουλική σα ομάδα. Γιατί δεν είναι δυνατόν εδώ πέρα, δεν είναι θέμα ένα οποιοδήποτε θέμα. Ε, είχε πάει αυτοβούλωση ή συνεννόηση. Αυτό στο βούλου, ναι, Θέλω, να πω, είναι θέλω θέμα... να πω, με συγχωρεί. Συγγνώμη. Εδώ δεν είναι ένα θέμα ο ακροτηριασμό, ο εθνικό ακροτηριασμό τη χώρα. Μέσω τη νεό. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ πέρα, δεν είναι απλό θέμα. Λέω, quiz. Βρείτε το. Από εκεί και πέρα. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνουν το καθήκον τους. Και αν τέλος πάντων είναι όντως έντιμοι στο κόμμα του κυρίου Καμένου, αυτό θα τον πετάξουν έξω. Και για αυτά που είπε και για αυτά που ενδεχομένως θα συμφώνησε στο παρασκήνιο Φωστά. με τους πλασχέ. Εντάξει, αλλά σας παρακαλώ, εδώ δεν είναι δυνατόν να μην έχετε δει ο Χατζηράκης γιατί φοβάται τι αντιδράσει και να εμφανίζει το Καμένος βουλευτή. Συγχνώ που το λέω έτσι, αλλά είναι έτσι, δηλαδή, πώς να το κάνουμε. Κοιτάξτε, εμείς που δεν είμαστε σε αυτό το κομμάτι, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Αλλά τουλάχιστον ξέρω αυτόν τον κόσμο και πώς πονάει και την ιστορία αυτή, το, το, το τι πραγματικά έχει, έχει καταθέσει. Ε, δεν δηλαδή, είναι δυνατόν κάποιοι να εκμεταλλεύονται τον, τον πόνο τους και, τον, και την ψήφο τους με αυτόν τον χειδαίο τρόπο και μετά να μας το παίζουν έζω έναντιμιμονιακοί. Άμα είχαμε το γείο στοντιμιμονιακοί, εντάξει, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, μαζί. Λοιπόν, ε, Αυτά νομίζω σε σχέση με το, το ζήτημα. Πε μου και λίγο για την Πάτρα, γιατί μα πήρανε σήμερα όλα τα, τα θέματα το, και δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Αλλά έτσι μια μικρή αναφορά, γιατί ήσουν το, το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα. Είχατε τα εγγένεια, είχατε όμω και μια ομιλία. Την Παρασκευή, ναι, την Παρασκευή γίνανε τα εγγένεια των γραφείων του ΕΠΑΜ, Βεβαίως βεβαίω ναι. δεν είναι κομματικά τα γραφεία, τα γραφεία είναι ανοιχτά σε όλο τον κόσμο. Με μεγάλη έτσι χαρά είδα ότι όντω ο κόσμο τα αγκαλιάζει σαν κεντρικό mm -hmm. σημείο τη Πάτρα. Και θα και γίνει πάρα πολύ σύντομα στέκη πατρινών ανεξαρτήτω πολιτική τοποθέτηση ή Αν... οτιδήποτε. Άλλωστε, εμεί είμαστε μέτωπο κίνημα δηλαδή. Δεν ναι. είμαστε το παραδοσιακό πρέπει... κομματικό μηχανισμό. Καλό είναι να το επαναλαμβάνει ο κόσμο, όλο δεν το γνωρίζει. Το αντιλαμβάνεται. Είναι το... είναι το σημαντικό. Το ναι. Την επόμενη μέρα, βεβαίω, υπήρχε η εκδήλωση που έγινε, μια πολύ καλή εκδήλωση του μεγαρολόγου και τέχνη. Ήταν μια καλή κουβέντα που έγινε. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι το ΕΠΑΜ Πάτρα συμμετέχοντας στην πανελλαδική πρωτοβουλία που πήρε το ΕΠΑΜ να κατεβάσει τη χιτλερική σημαία δίπλα, που κυματίζει δίπλα από, τα εθνικά, από το εθνικό σύμβολο της χώρας mm -hmm. κατέβασε στα πλαίσια του 45 πόλεων και δήμων που κατέβηκε το σημερινό σύμβολο του χιτλερισμού η σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το, το έκαναν και οι πατρενοί ε, πηγαίνοντας όπως μέσα στο λιμάνι ήταν η μόνη σημαία που είχε αφαιθεί διότι φοβούμενοι μήπως γίνουν τέτοια παρατράγουδα έχουν κατεβάσει όλες τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαταβολικά είχαν αφήσει μία μέσα στο λιμάνι θεωρώντας ότι είναι κλειστό περιφρουρούμενη περιοχή άρα, άρα ποιο θα μπει τώρα να πάει να την κατεβάσει την κατεβάσαν όμως Καταπληκτικό αυτό. Λοιπόν, και υπάρχουν βεβαίω και τα στιγμιότυπα τη όλη Το... ιστορία. Τα Ναι, λοιπόν. Όπω και από πολλέ άλλε δήμου και πόλεις τη ε, χώρα. Ε, ξεκινάμε ε, με μηδί της βολογουλίας ε, ε, Να πω κάτι mm -hmm. σε διακόπτο Επειδή σήμερα το απόγευμα θα είμαστε στο χωρί FM στι 6, 6 με 8 Σωστό ναι. ε, όποιος έχει ένα τέτοιο βιντεάκι μπορεί να το στείλει στο χωρί FM Ναι να το Για να μπορέσουμε να το προβάλλουμε, να να το προβάλλουμε ε, Στην εκπομπή το, το απόγευμα Ναι Ρε, και επειδή εγώ... θα έχουμε τη δυνατότητα στι 6 με 8 να κάνουμε και έναν ιδιαίτερο διάλογο Και με τους ακροατές του το χρωστάμε λόγω και τη ρογεφωνική επομπή και των θεμάτων που πέφτουν είναι πάρα πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσουμε. Mm -hmm. Εκτός από τι γενικέ παρατηρήσει που κάνουμε με βάση το τι παρατηρούμε, μα mm -hmm. θέλουν οι ακροατέ, mm -hmm. είναι μια καλή ευκαιρία, 6 8, να συνεχίσουμε δηλαδή πιο το, ναι. χαλαρά το διάλογο που, που έχουμε στο mm -hmm. FM.gr. Mm -hmm. Λοιπόν, α, μόνο mm -hmm. να, να πω το εξή ότι. Μ' αρέσει το, το, το κλίμα που υπάρχει στους Πατρινούς. Ναι. Μπορεί να μην, ε, Καταρχήν φαίνεται ξεκάθαρα και στην Πάτρα ότι έχουμε, περνάνε σε μια φάση ο κόσμος που έχει συγχαθεί κυριολεκτικά τους κομματικούς μηχανισμούς. Ε, είδαμε πραγματικά στην Πάτρα πάλι μια επίδειξη κομματικών μηχανισμών. Όπως φαντάζομαι υπήρχαν και κεντρικέ συμφωνίε με τα κόμματα για τι ιστορίε. Για να αποτρέψουν τον κόσμο να κάνει αυτό που έκανε την προηγούμενη 28 Οκτωβρίου, 20 Μαρτίου, τι κάνανε, πήγε το Κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ και κλείσαν συμφωνίε κεντρικά στα Υπουργεία και με την αστυνομία. Για να κάνουν ήσυχα και ωραία, αφού τελειώσει η παρέλαση και φύγουν οι επίσημοι, να κάνουν και, αυτοί, να κάνουν και, τη, και τα δικά του μαγαζιά παρέλαση. Στην πάτρα παραλίγο να σκοτωθούν μεταξύ του. Για το ποιο θα βγει μπροστά, αν θα το Κουκουέ ή αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τρέχανε σαν μπαλαβή του το Κου γιατί η κόκκινη σημαία, να το πούμε γι' αυτό, ιστορικό είναι. Yeah. Έτσι. Είναι κόκκινη γιατί έχει βαφτεί από το αίμα των εργατών, των εξεγερμένων εργατών. Όπω είναι κόκκινη, ήταν και η, γα... και η σημαία των γαριβαλδινών κόκκινη. Γιατί ήταν βαμένη από το αίμα του λαού που διεκδικούσε την ενότητά του απέναντι στου τυράνους Και κυρίω την εξωτερική απειλή του αυστριακούς την εποχή εκείνη. Αλλά θέλω να πω δηλαδή. Και τώρα την έχουν κάνει μια καρικατούρα και μισή που η περισσότερο λαό τη χλεβάζει. Και έχει δίκιο να τη χλεβάζει. Γιατί σαν σύμβολο την έχουν εξαφτιλίσει. Λοιπόν, σύμβε. από εκεί και πέρα παραλίγο να πλακωθούν οι ματσουκοφόροι του ενό μαγαζιού με το άλλο μαγαζί. Για το ποιο θα βγει μπροστά. Ποιον θα πάρουν οι κάμερε. Ποιον θα φωτογραφίσουν. Και όλο ο υπόλοιπο κόσμο αδιάφορο στα πεζοδρόμια να λέει τι κάνουν αυτή τρελή. Μάλιστα του κάνανε κάνα και πλάκα τα μάτ. Ναι. Οι οποίοι στην αρχή του χωρίζανε, ξέρεις. υπήρχαν ανάμεσά του τα μάτ α πούμε και μετά μόλι είδαν ότι υπήρχε περίπτωση να τσακωθούν μεταξύ του ε, ο εξωματικό ε, εκεί, Παι, παιδιά αφήστε του να μπλακωθούν μεταξύ του, αφήστε του, πάμε. Και αμέσω έφυγαν ναι. τα μάτ, έτσι ακριβώ του είπε. Ναι. Μα ζευτείτε παιδιά αφήστε του να μπλακωθούν ναι. μεταξύ του. ναι, θα, ναι. λοιπόν. θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Ε, μπράβο και ήταν παραλίγο να μπλακωθούν αυτή η ιστορία. Ναι. Μπράβο παιδιά τα συγχαρητήριά μου στι ηγεσίε σα. Πολύ ωρα τα μαγαζάκια. Εντάξει, όταν πάρετε καινούργια παραγγελία, καλέστε μας να έρθουμε να φάμε κι εμείς. Κρατήστε μου μόνο κανένα λίμι με πράσινες βούλες. Λοιπόν, και ένα τελευταίο σχόλιο, επειδή μου το στείλανε mm. και μου σητάγανε οπωσδήποτε να κάνω σχόλιο, κάποιοι φίλοι από το ΣΥΡΙΖΑ, να σου πω την αλήθεια. Με ποιο θέλω. Ε? Ναι, συγγνώμη να το βρω στα χαρτιά μου, διότι με τόσα ναι. χαρτιά φέρνω κάθε τόσο, και που δυστυχώ δεν προλαβαίνουμε να τα σχολιάσουμε όλα έχω παράπονα όμω εδώ γιατί δεν ήταν στο χωρί το αφιέρωμα για το μεταξά ναι δεν μπορεσα να μπει ε. δική μου είναι η ευθύνη σε αυτήν την ιστορία θα αναπτυθεί κανονικά στο blog λοιπόν ε, επειδή ο κύριος το μπλοκ του Δημήτρη ναι, θα μπει ο κύριος Σκουρλέτης τελικά οι παιδί μου λέγανε για τους ταξιτζίδες λέγανε ότι μιλάμε για την κίτρινη φυλή ναι Έτσι. νομίζω κάνανε λάθος <στολίου> γιατί πρέπει να μιλάμε για τη φιλή των εκπροσώπων τύπου. <στολίου> Όλοι είναι <στολίου> ούνα φάτσα ούνα ράτσα. Ε, Δεν ξέρεις γιατί. Δεν ξέρω. Πού ε, να ξέρω. Παίρνουμε μαθήματα από τον ίδιο άνθρωπο. <στολίου> α, δε, δε, ναι. Μία είναι η σχολή. Αυτό είναι το θέμα. Α, ότι ακολουθούν <στολίου> ένα συγκεκριμένο ωραία. μάθημα. Άκου λοιπόν. Ο κύριος κ. Σκουλέτες λοιπόν κοινοποίησε σε μέλη και φίλου του κόμματο του ένα άνθρωπο του κύριου Καλωνιάτη από την Αυγή «Ο μύθος περι... βιομηχανήση λόγω ευρώ και αριστερά της δραχμής». Μάλιστα. Με το εξής σχόλιο, ξέρετε, μεγάλος εγκέφαλος ο κύριο κουβλέτης. είσαι με 400 γραμμάρια. Λοιπόν, σε όσους αδυνατούν να δουν την πραγματικότητα όπως είναι και χρησιμοποιούν παραμορφωτικούς φακούς του παρελθόντος. Μάλιστα. Το κείμενο είναι για γέλια. Του κ. Καλωνιάτη, το είναι γνωστό από παλιά, θα σα πω ποιο είναι ο κ. Καλωνιάτη. Ο κ. Καλονιάτης είναι ένα ε, από τους οπαδούς του οπαδού του εξυγχρονιστικού Πασόκ, υπερασπιστής του Σιμίτη και του εξυγχρονισμού του Σιμίτη σε όλα τα χρόνια, σε όλα τα περιοδικά που έγραφε. Mm -hmm. Σύμβουλο του Υπουργού Παπαντονίου, ξέρετε ποιο Υπουργού, του Υπουργού τη Χρηματιστριακή Απάτη το 1998-2000 και αυτό που μα έβαλε με ψεύτικα στοιχεία και με ψεύτικε προφάσει στο ευρώ. Αυτό είναι ο σύμβουλο. Αυτό λοιπόν καλύτερα σήμερα έχει βρει στέγαστρο στην, το, του βαθιού Πασό, δηλαδή. <laughs> πολύ βαθύ πασόκ, <laughs> μέχρι και βόφρο πιάνει. Λοιπόν, αυτό καλύτερα λοιπόν από την Αυγή να μιλήσει για την αριστερά τη Δαχμή. Έτσι. Και γράφει ένα κατάπτυστο στο στοιχείο, παρεμπιπτόντω, τα άθρα δεν ασχολούμαι, γιατί ο άνθρωπο δεν έχει της οικονομική γνώση. Αλλά πέρα από αυτό το πράγμα, αυτό ο τύπο ξεφτιλίστηκε ακόμη και από τον πρόξενο τη Αργεντινή, όταν είχε γράψει προ Mm -hmm. Ένα κείμενο για την αργεντίνικη οικονομία που καταστρέφεται ότι γίνεται χαμός και το ο πρόξενος τη Αργεντινή, ξεφτιλίζοντάς τον, αναγκάζοντα τον να ομολογήσει ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιεί δεν τα χρησιμοποιεί από την επίσημη πηγή που είναι η στατιστική υπηρεσία της Αργεντινής που είναι και εύκολο προσβάσιμη, Α. αλλά με αντιγραφή από την Deutsche Bank. Α. Λοιπόν, Α, αυτός ο τύπος λοιπόν μας λέει ότι η αποβιομηχάνηση δεν είναι θέμα του ευρώ. Ήταν όλων των χωρών και παραθέτει ένα πίνακα πούμε, με 20 χώρες τόσες έτσι, όπου όλες μειώνουν, ε, μειώνουν το ποσοστό της βιομηχανία στο ακαθάριστο χώρο προϊόν. Λοιπόν, βεβαίως πρωτεωτής φοιτητή θα το απαντούσε σε εξή. Το πρώτο. Δεν μπορείς να κάνει σύγκριση μιας, μιας οικονομίας σαν την Ελλάδα που δεν είχε ανεπτυγμένη βιομηχανική υποδομή με μια οικονομία που έχει ανεπτυγμένη βιομηχανική υποδομή και έχει συμβολή 45% στο ΑΕΠ και το κατεβάζει στο 30% στο 25%. Δεν μπορεί μια ελληνική οικονομία που ξεκινάει από το 25% και καταλήγει στο 12% να συγκρίνεται με μια τέτοια οικονομία. Mm -hmm. Διότι πολύ απλά... Δουκ-δουκ, υπάρχει τίποτα μέσα. <Κατοίκο> λοιπόν, ναι, γιατί πολύ απλά η ανάπτυξη του ΑΕΠ ή του τριτογενού τομέα των υπηρεσιών μπορεί να είναι προέκταση τη βιομηχανία που έχει. Όπω είναι στι Πολιτείες Μειώθηκε ο ρόλο τη βιομηχανία στι Πολιτείες Αλλά ποιο τολμάει να πει ότι έχει υποστεί αποβιομηχάνηση η Αμερικανική οικονομία. Να μην τρελαθούμε τελείω. Γιατί, γιατί η ανέπτυξη τη υπηρεσία Εκείνες που είναι κατά προέκταση mm. τη βιομηχανία. Βιομηχανικό σχεδιασμό, σχεδιασμό προϊόντο, εφαρμογή τεχνογνωσία, τεχνολογία και πάει λέγοντα. Στη δική μα περίπτωση τώρα έγινε το εξή. Ξεκίνησε κακά, στραβά και ανάποδα μια στοιχειώδη, στρευλή εκβιομηχάνηση τη ελληνική οικονομία. Περίπου στη δεκαετία του 1960 αρχίζει αυτό το, το πράγμα να γίνει. Καπάκι γίνεται σύνδεση με την ΕΟΚ. Την τότε το 1961 63 mm -hmm. Λοιπόν, από τότε θανατώνεται θα αυτή η, βιο... η βιομηχάνηση της χώρας που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Δεν διαμόρφωσε σοβαρή η βιομηχανική υποδομή η χώρα. Με την ένταξη στην ΕΟΚ σταματάει οποιαδήποτε εξέλιξη και θανατώνεται θα η, Ευρω... η αφρόκαμμα των βιομηχανικών επιχειρήσεων με τις περίμενες Και με την Ευρωπαϊκή Ένωση συντρίβεται όλο το παραγωγικό καθεστώ τη οικονομία. Με βεβαίω με τα εξωτερικά ελλείμματα, αυτά τα πράγματα, πάνω απ' έχετε και ο ίδιο, δεν ξέρει τι γράφει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα μα λέει, μα ναι, μα δώσανε λεφτά. Ναι, ρε κακομήρι, τα λεφτά, δεν στα δώσανε, πάρ, παιδιά, πάρτε παιδιά αυτά τα λεφτά και πηγαίνετε να φτιάξετε βιομηχανία ή παραγωγικέ υποδομέ. Σου είπανε, πάρ τα πά, λεφτά και πηγαίνετε να φτιάξετε δρόμου. Πήγαινε χρηματοδότησε τον κύριο Μπόμπολα, τη Χόχτιφ, τη, τη, τη γαλλική εταιρεία, για να σου φτιάξ Κατ επιλογή ευρωπαϊκή και όχι με βάση τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Και επειδή δεν, μπο, δεν θα δίνω όλα τα λεφτά γιατί πρέπει να βάλεις και εσύ η εθνική συμμετοχή πήγαινε δανείς να βρεις τα λεφτά για να, για να βάλεις για νέα, σε πράγματα που δεν είναι ενδιαφέρον δεν υπήρχαν ενδιαφέρον από, παρα, από παραγωγική σκοπιά από την ελληνική οικονομία. Συν το γεγονό βεβαίω για να μην μιλήσουμε για την αγροτική οικονομία με την κοινή αγροτική πολιτική που βεβαίω δεν υπάρχει σόφρον άνθρωπο σήμερα που να μιλάει. Δεν ναι. Και το τελευταίο. Έχει συνειδητοποιήσει το, το ξαναλέμε και θα το κάνουμε ειδικό αφιέρωμα να ξαναζητάμε γιατί τα νομισματικά είναι δύσκολα. Ξέρετε ο κ. Καλωνιάτσο απέναντι από οικονομική σχολή και μίλησε. Είναι κάποια πολιτάρια με του καθηγητέ που μπερνάγανε, ξέρετε. Είναι από τα. Λοιπόν και τα κομματικά, έτσι. Ακούστε το, το ευρώ Είναι ένα ιδιωτικό νόμισμα Που στην πραγματικότητα είναι πιστοτικό έγγραφο Με βάση δηλαδή mm -hmm. Και δεν το ξέρετε ξέρε, Δεν είχε ακολουθήσει πότε η νομιστική θεωρία ξέρετε, δεν ξέρετε αυτά δεν τα πιάνανε Και το κόμμα ξέρει σε έβαζε άλλα πράγματα Λοιπόν ε, Το ιδιωτικό νόμισμα είναι πιστοτικό έγγραφο Το δίνει λοιπόν η ιδιωτική τράπεζα mm -hmm. Για την ιδιωτική ευρωπαϊκή Ιδρική τράπεζα Δεν έχει κανένα έλεγχο, Κανένα κράτος. Η Γερμανία εμέσω αλλά λόγω δύναμη και επιφάνεια. Λοιπόν, στο δίνει αλλά για να το πάρει εσύ πρέπει να το χρεωθεί. Η ρευστότητα του ευρώ ισοδυναμεί με χρέο. Γι' αυτό και λέμε ακόμη και αν αύριο το πρωί ξυπνήσει η Γερμανία ή για του δικού της λόγου μα διαγράψουν το σύνολο του το, το χρέου. Μηδέν. Σε μία πενταετία θέλετε μία δεκαετία. Να σα χαρίσω μία δεκαετία δεν λέει τίποτα. Θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα χρέο που έχουμε σήμερα ακόμη και αν Μα γίνει το σχέδιο Μάρσάλ που λένε New Deal και κουταμάρε <Κι> με... Λοιπόν, για αυτό, αυτά τα ολίγα. ολίγα ένα... Δυστυχώ, γράφονται τι πράγματα και γράφονται και χειρότερα γιατί μου. Εντάξει. Με... <Κι> <Κι> μόνο μια για το... αυτό γιατί πρέπει να το <Κι> <Κι> διαβάσουμε <Κι> μία λέξη. <Κι> γιατί γράφτηκε στη δυνατή 27 του μηνό για την 28η ενό κύριου Θεοδορίδη. <Κι> Όπου ούτε λίγο ούτε όμως πολύ α, μας είπε ότι ο πόλεμος τελικά δεν ήταν από τρικούβερτο γλέντι και κακώς ας πούμε μιλάμε για τον πόλεμο τον Ελληνοαρβαλικό γιατί η όλη ιστορία είναι ότι δεν ήταν το στένος του Έλληνα στρατιώτη που έδωσε τη μάχη αλλά η... το ότι οι Ιταλίτες θέλανε να πολεμήσουνε ρε παιδί μου και α. σκοντάφτανε δεόντος στους βράχους πάνω στα βουνά. Ξέρετε είχαμε βουνά και ναι. σκοντάφτανε, ε, δεν ξέραν από πού να βουλάει, Εξήγησε, εξήγησε λοιπόν, το, το έπον. Απλά ήθελα να πω το σχολιασμό, το σχολιασμό ενό πολύ πετυχημένου σχολιασμού. Λέω, αμάν πια με αυτόν τον εθνικιστικό φανατισμό των Ελλήνων. Ιρωνικά μιλάει ο άνθρωπο, ναι. αφού διάβασε αυτό στην Αυγή. Τι ήθελαν οι Πέρσε στου μυδικού πολέμου. Μια απλή διέλευση. Και κατασφάχτηκαν οι σπαρτιάτε στι θερμοπύλε Τσάμπα και Βερεσέν τι ζητούσε ο Αλέξαδο στην Περσία. Κατακτητή, υπεριαλιστή, τι φλανάχει ο Χίδωρ μπροστά του. Ναι. Γιατί κύριε Κωνσταντίνε παλαιολόγια αντιστάθηκε με τα όπλα στο στου Τούρκους είδε που έφαγε στο κεφάλι σου. Ήσουν εναντίον τη συγκατοίκηση με του Μοαμεθανού, συνανθρώπου σου, ε. Γιατί βρε, βρε κατσαπλιάδε τύπου κολοκοτρώνει και δεν συμμαζεύεται, χαλάσατε την πολιτισμικότητα και την διαπολιτισμικότητα του Οθωμανικού κράτου. Παλιοπροβοκάτορε προκαλέσα τους Οθωμανούς κατάκατσαν τον τόπο και καταφέρατε να μας κουβαληθούν Άγγλιοι Γάλλοι Ρώσοι που μας κάθισαν στο Σβέρκο τόσα χρόνια Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Κρουλέτης της φίλης των εκπροσώπων τύπου mm -hmm. έτσι ενώ όποτε ψελίζει κάποιο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ μια κριτική απέναντι στο ευρώ αυτόματα βγαίνει και καταγγέλνει αυτό το τύπο και δεν υπάρχουν άλλες απόψεις ναι. σε συγκεκριμένη άθλια τοποθέτηση αυτό του πρακτορίσκου έτσι του, του ξένου εμπειριαλισμού του, του ντόπιου δοσυλλογισμού που δημοσιεύτηκε ως αφιέρωμα την 28 -οκτω... Οκτωβρίου έτσι βρήκε να πει απόψεις ναι, είμαστε έτσι. Ναι. Okay. Ω προ αυτό, έχουμε απόψει. Ε, βέβαια. Ω ωστώς... το άλλο για τα μεγάλα φεντικά. έχουμε μόνο μία. Μία. Έτσι. Λοιπόν, με αυτή τη μία άποψη και τι πολλέ απόψεις <laughs> πρέπει να φεύγουμε σιγά-σιγά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μα. Εκπομπή ΑΕ από το Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα. Ραντεβού αύριο στη μία εδώ, στον ΑΡΤΕΦΕΜ, στου 90,6. Και εσείς παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό για την απόρριτη ιστορία του Αιγαίου. Εκδόσεις Ποντίκη, πέντε τα αντίτυπα, την Παρασκευή η κλήρωση. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας επαμ κενό τη λέξη βιβλίο και το όνομά σα το 54344. Λοιπόν, μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Ραντεβού το απόγευμα στο Χωρίς FM στις 6 ώρα. Θα τα πούμε αναλυτικά για όλους και για όλα.